Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή ΑΕ και στον Art.fm στους 90,6. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα μαζί σας έως τις 2 και μισή το μεσημέρι. Όλοι μαζί, μια παρέα, επικοινωνούμε, επικοινωνούμε, επικοινωνούμε μέσω του 54-344 γράφοντας επαμκενό και το μήνυμά σα. Επίσης στο 2.194.07.000 ή μέσω του email εκπομπή αε παπάκι gmail.gr Και να ξεκινήσουμε με τις καλές ειδήσεις, συγχαρητήρια. Έχουμε πάρει τον Νόμπελ Ιρήνης. Ποιο έχουμε πάρει τον Νόμπελ Α, δεν το ξέρει, δεν το έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τον Νόμπελ Δηλαδή, το έχουμε πάρει κι εμεί. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Α, άρα, δηλαδή, όλοι εμείς για τη συμβολή της στην Ιρή το πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, το πήρε, μάλιστα. Ο Μπαρόζο, Για δηλαδή, την ολοκλήρωση. Ποιο είναι ο που θα το παραλάβει. Ποιο θα το παραλάβει, θα πάνε πολύ. Νομίζω ότι ο Σούλτ είναι ο πρώτο που έχει κάνει μια δήλωση. Θα την βρούμε τώρα εδώ να, να τα πούμε. Γιατί τώρα μόλι έγιναν τα πράγματα, είναι φρέσκα. Έτσι. Λοιπόν. <coughs> Και εγώ μπήκα να πω μια καλή είδηση, μου να ξεκινήσω μια ομόρφα. Το 1933, άνθρωπο της, του, της, του έτου. Ε, ανακηρύχθηκε ο κύριος Αδόλφος Χίτλερ ε, Μόλις εκλεγείς στο αξίωμα του είσαι που είσαι... Επίλο... Είδες που είσαι κακός Τι πήγες και τον το 1900 λέει 3300 Τον ανέδειξε το Time Magazine να, ε, Τότε ακόμη δεν υπήρχε ο Νόμπελ να τον αναδείξει Αλλά οπωσδήποτε αν υπήρχε θα είχε πάει τον Νόμπελ Ειρήνης ο Χίτλερ Ναι και οπωσδήποτε, εάν αποδεχόταν η Χιτλερική Γερμανία να είναι μέλο τη κοινωνία των εθνών, η κοινωνία των εθνών θα τον είχε κάνει πρόεδρο τη, όπω θα τον είχε κάνει και αν ζούσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, είναι στη βασική λογική, κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, επόμενη, τον επόμενο Αυτή... χρόνο ελπίζω να, ο κ. Νετανιάχου να μην χάσει το, το Νόμπελ Έχει σκοτώσει περίπου όσο όσος και ο Χίτλερ, οπότε γιατί να μην πάρει και το εγώ που ήρθα να δω μια καλή είδη σε μου πως την απαξίωσες έτσι τώρα Δεν την απαξίωσα, να χαρούμε που πήραμε τον νόμπελ ειρήνης δηλαδή και ναι. εμείς τέλος πάντων εντάξει ε, απλά ναι. θέλω να πω ότι ήταν και μια κάτι που το πολλά χρόνια τώρα Δηλαδή το... για να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. το, Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ περίεργος Τη στιγμή που το παίρνει Και για τους λόγους δηλαδή, που, το... Μαι, που τσαπωνίμετε ε... Παρεπιπιπτόντως Για τη συμβολή της, πούμε, Σε ό,τι έχει να κάνει Παρεπιπιπτόντως, λέω τώρα Εγώ σχολιάζω τώρα, ναι. ανα, τώρα Ανασκάπτω τα ιστορικά μου <laughs> <laughs> Τις ιστορικές μου γνώσεις Και λέω, λέω, λέω αυτό ο κακομήρης ο Νόμπελ ας πούμε αφού σκότωσε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έκανε μια τεράστια περιουσία πουλώντας εκκληκτικά mm -hmm. σε όλους του πολέμους, μετά αποφάσισε με τα θάραντου να εξηλευθεί. Ναι, εντάξει. Κάπως και, έτσι ναι. σημαίνει τους ναι. περισσότερους από αυτού. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, πρώτον, mm. ε, τα Νόμπελ δεν δίνονται σε κράτη ή οντότητε, δίνονται σε φυσικά πρόσωπα. Ναι. Πώ ακριβώ πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Νόμπελ Υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα Α, εξέλιξη, Μέσα στα ναι. έτη που έχουν ακολουθήσει λοιπόν, Υπάρχει μια εξέλιξη Ένα δεύτερο είναι ότι ο Νόμπελ Στη διαθήκη του ειδικά για το Ίδρυμα Νόμπελ Προέβλεπε μόνο τα Νόμπελ ειρήνης Και η λογική ήταν ακριβώ αυτή Μια και σα σκότωσα να. Τώρα θα πληρώσω για να, σας, για να προωθήσω Τους ανθρώπους που προάγουν την ειρήνη να. Την παγκόσμια ειρήνη να. Πόσο βρέθηκαν τώρα να βγαίνουν και άλλα Νόμπελ, όπω Νόμπελ οικονομία, Νόμπελ λογοτεχνία, Νόμπελ τεράστια λογοτεχνία και τεχνών γενικά. Εντάξει, γίνεται μια μπίζνα τώρα, παιδε, Δημήτρη. Αυτό είναι, είναι μια μπίζνα τεράστια. Λέω λοιπόν. να το ξέρουν οι να. άνθρωποι, λέω όσοι μα ακούνε, να μοιραζόμαστε ιστορικέ γνώσει, δεν είναι. Ε, σωστό αυτό, εντάξει. <κυρίζει> να βάζουν τα <το> πράγματα <κυρίζει> στη θέση του. Ε, δηλαδή, ακόμη αυτά... και του Νόμπελ, πώ θα πούμε, η επίγουνη του Νόμπελ, ο βασιλιά κυρίω τη Σουηδία. Mm -hmm. Και η Βασιλική Ακαδημία τη Σουηδία αποδείχτηκαν πιο απαταιώνε από τον Νόμπελ. Παρά το γεγονό ότι τον Νόμπελ σκότωσε ένα κανόνα. Δηλαδή, είναι πιο λαμόγια, α πούμε. Λέει, κάτσε τώρα, αφού πήραμε τα λεφτά εδώ, κάτσε. Κανονίσουμε το θέμα. Λοιπόν, εγώ σου λέω, έχει μεγάλη πλάκα, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, το γεγονό ότι απονέμεται το Νόμπελ ειρήνης για την επίτευξη τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βρίσκεται καταραίη. Καταραίη. καταραίη αυτό θέλω να πω ότι εντάξει παιδιά είναι λίγο τραγελαφικό όλο αυτό όλα γενικά τα νόμπελ είναι τραγελαφικά αν τα πάρεις ένα προς ένα σπάνια μπορείς να δεις νόμπελ το οποίο αξίζει να. ή τουλάχιστον όχι το νόμπελ να αξίζει ο άνθρωπος ο, ο, οποίον να το οποίο να πονένεται για κάποιο λόγο να αξίζει mm -hmm. είναι σπάνια μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού να. λοιπόν α, σε όλα τα Νόμπελα αυτό ισχύει. Τα χειρότερα βέβαια Νόμπελα, πόσα απονέμονται και τα λέω με τα λόγω γνώσεω γιατί είναι τα Νόμπελα που παρακολουθώ κατά κύριο λόγο, είναι τα Νόμπελα ειρήνης Δεν υπάρχει σφαγέα που να μην έχει πάρει Νόμπελ ειρήνης Είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει φάξει περισσότερου. Οπότε... Αυτό είναι λίγο αντίστροφα. Ναι. Αφού σταμάτησε στα μερικά εκατομμύρια, ε, να μην του δώσουμε και ένα Νόμπελ ειρήνης. Να το επιβραβεύσουμε ότι σταμάτησε εκεί. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι στην οικονομία, όπου δεν υπάρχει άσχετος, άσημος και παντελώς άγνωστος στα οικονομικά της, ε, στην οικονομική επιστημή που να μην έχει πάρει νόμπλ οικονομίας. Δηλαδή, με ξέρεση κάτι στενούς, πολύ στενούς οικονομικούς, ακαδημαϊκούς κύκλους mm -hmm. που ξέρετε είναι παρέε. Εγώ προωθώ εσένα και εσύ να με προωθεί σε μένα και τα λοιπά. Όπου κινούνται τα κείμενά του, όπου δεν έχουν καμία αξία. Ιστορία, αυτό είναι πάντα. Αυτό είναι και εκπομπή αυτή. Ναι, mm -hmm. ναι, ναι, διότι αυτό που την έκανε ξέρε από πρώτο χέρι πώ ακριβώ γράφεται η ιστορία από τι παρέε. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, γι' αυτό είναι, αν του πιάσετε ένα προ έναν, mm -hmm. ε, απλά κατά καιρούς, έβγαζαν κάποιου ανθρώπου που ήταν γι, γενικά λιγό, ε, περισσότερο γνωστοί στο ευρύ κενό. Mm -hmm. ώστε να αφορώσουν όλες τις άλλες επιλογές ή να λειτουργήσουν αναλόγω. Όπως για παράδειγμα το Νόμπελ του Στίγκλιτς. Ο Στίγκλιτ δεν είναι οικονομολόγος. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι θεωρείται οικονομολόγος, δεν είναι οικονομικό Όχι, είναι ο παθός του ε, ενός οικονομικού ρομαντισμού. Ο οποίος έχει πεθάνει ήδη από την εποχή του. του. τη. Το, Είσαι τι κάνεις Τελό αντιμήθω Θα το θυμηθώ πορεία Τώρα έτσι όπως το εδώ θέλει να κάνεις ότι Ναι βάζω εγώ εδώ Τέλος το σεισμοντή είναι το 1843. Ε, ο εκπρόσωπο του οικονομικού ροματισμού εκείνη την εποχή αντιμετωπίζει τα 1825-1843 πέθανε. Αν θυμάμαι καλά. Το 1825 αντιμετωπίζει την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και τρελαίνεται ο άνθρωπο. Ελβετό ήταν ο οικονομολόγος αυτό. Ναι. Τρελαίνεται ο άνθρωπο πώ είναι δυνατόν μια κλασική παραδοχή, μια κλασική οικονομία τη αγορά να παράγει τέτοια μιζέρια, τέτοιο πρόβλημα και έκανε προσπάθησε να καταγράψει και χάρη αυτόν έχουμε την καλύτερη καταγραφή της πρώτη μεγάλης βιομηχανική κρίσης που δέχεται σε αυτό που λέμε οικονομία τη αγορά ή καπιταλισμός. Από τότε πέθανε το άθλημα αυτό, μας τελείωσε το Συσμοντή, ήταν και το ονομάσαν οικονομικό ρομαντισμό γιατί δεν είχε να προτείνει τίποτα. Δεν είχε να πει τίποτα, απλά έλεγε γιατί η οικονομία τη αγορά να παράγει τόση μιζέδια. Τελεία. Ναι, αυτό. <σκάζονται> αυτό Μάλλον <μάλιστα, σκάζονται> <σκάξια> ερωτηματικό, ας πούμε, ρητορικό. Και <σκάσιμο> δεν έδωσε <σκάσιμο> ποτέ καμία ναι, απάντηση. Δεν έδωσε ποτέ καμία απάντηση. Φιλοσοτικού, έτσι, <σκάσιμο> περιεχομένου και ούτε. Ο άνθρωπος οκαρίστηκε. Ήταν, ένα, ήταν <σκάσιμο> ο παδός της κλασικής πολιτικής οικονομίας, Άνταμ Σμίθ και τα Ρέστα, όπου βεβαίω θεωρούσαν ότι ήταν αδιανόητο μέσα στα κλασικά σχήματα να υπάρξει κρίση, παρά μόνο εάν υπήρ Δηλαδή αν, κάποιο, αν κάποια δύναμη εξωτερική του συστήματος στρέβλωνε το σύστημα της οικονομίας και έτσι μόνο παραγόντουσαν οι κρίσεις. Αλλά τελικά επανέρχονταν α, αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Όταν ε, έσκασε η Μπόμπα το 1825, όπου ήταν ένας συνδυασμός αγροτικής, βιομηχανικής κρί, εμπορικής και βιομηχανικής κρίσης στην Αγγλία, στη Μεγάλη mm -hmm. Βρετανία, στην, ε, στην κυρίαρχη οικονομία παγκόσμια εκείνη την εποχή, και μετά επεκτάθηκε και στη, και στη Γαλλία εκεί τη γνώρισε ο Σεσμοντής και μετά πήγε στην Αγγλία και την μελέτησε ε, εντυπωσιάστηκε από την αθλιότητα τη φτώχεια τη μιζέρια και την καταστροφή που έφερε αυτή η κρίση και το πρώτο πράγμα που είπε ότι είναι αδιανόητο να, θεωρεί, να θεωρούμε ότι, δεν να, ότι αυτό το πράγμα είναι εξωγενές περιστατικό δηλαδή, δεν είναι εσωτερικό της λειτουργίας του συστήματος, αλλά είναι εξωγενές. Αυτό μόνο. Δεν απάντησε όμω στο γιατί είναι εξωγενές. Δηλαδή είναι οργανικό στοιχείο yeah. αυτό το πράγματος. Απλά εντυπωσιάστηκε. Γιατί αυτό, είναι ένα, όπως όλοι οι κλασσικοί οικονομολόγοι, με τη μαρξική έννοια κλασική, και όχι με τη χειδέα έννοια που είναι τα σύγχρονα Ο εχειρίδια. Δίνε, ναι. Δηλαδή Adam Smith από τον yeah. William Petty μέχρι τον David Ricardo, Macalloch με τα Δίας Μιλ το, το, το, τους δύο Μιλς mm -hmm. ε, αυτοί οι κλασικοί ήταν βαθύτατα ανθρωπιστές με τη λογική του διαφωτισμού ανθρωπι, ανθρωπιστές mm -hmm. και έτσι τα, τα σχήματα τους τα οικονομικά τους σχήματα έπρεπε να υπηρετούν βασικές ανθρώπινες αξίες έστω και αν η εσωτερική οικονομική λογική των σχημάτων τους δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτές τις ανθρώπινες αξίες γι' αυτό και ο Άντα έλεγε <ε <liquidatus> η παρέμβαση του απομηχανή θεού, δηλαδή του αόρατου χεριού. Α, εντά�. Έτσι, και μια σειρά. Ε, αυτό λοιπόν ο, ο συμμοντή Αυτό ο, ο, φύちょっと, που πιστεύουν πολλοί Έλληνε σήμερα ότι κάποιο χέρι θα μα σώσει. Ναι. Μια... Ε, ε, ε, ε, ε, <ασγνωσμένο> θα έρθει αόρατο. Εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό πολύ του τραγούδι. Ποιο. Κάποιο χέρι, κάποια αυγή θα μα κόψει από αυτή τη ζωή. Αυτό θα συμβεί. Εάν δεν πάρουμε με το Και όχι ο απομηχανή θεό που θα μα σώσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι. Ε, να τελειώσουμε έτσι την μικρή εισαγωγή yeah. περί πολιτικής οικονομίας λοιπόν ε, αυτός λοιπόν ήταν ακριβώς αυτή, αυτού του, της θεωρίας και εντυπωσιάστηκε με αυτό που είδε μάλιστα ένας από αυτούς που ζούσε εκείνη την εποχή και εντυπωσιάστηκε ήταν πολύ μεγαλύτερο κεφάλι yeah. της πολιτικής οικονομίας από ότι ο σύσμοδη ήταν ο David ο David Ricardo, μια φοβερή φυσιογνωμία στην, οικονομία, ε, στην ιστορία τη οικονομία, γιατί ήταν και ο μόνο οικονομολόγος που έγινε πάνπλουτος ακριβώς ε, μέσα από την κατανόηση της λειτουργίας οικονομίας και όχι επειδή ήταν λαμόγιο, όπως είναι στι μέρες μας ή συνηθίζεται στι μέρες μας λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι οικονομολόγος στην ουσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρκετά δαστήριος που ερχόταν από μια ισπανοεβραίκη ε, η οικογένεια η οποία την κοπάνησε από την Ιβρική όταν τους διώξανε και ε, η περιουσία τους διαμορφώνονταν ε, διαχειριζόμενοι ομόλογα κρατικού χρέους Βρετανίας στο χρηματιστήριο της Βρετανίας τον διώξανε όταν ήταν 18 χρονών γιατί ερωτεύτηκε μία μη εβραία Οπότε, το οποίο είναι. θεωρήθηκε κάζος μπέλη για την οικογένειά του και τον αποκλειώσανε αυτό μέσα σε δύο χρόνια είχε φτιάξει τη διπλάσια περιουσία από, από ό,τι είχε η οικογένειά του Αποδεικνύοντας ε, τον το, το, το τρόπο που καταλαου, κατανοούσε τα πράγματα Και όταν έφτιαξε μια τεράστια περιουσία λοιπόν Και την ευφυΐα του βέβαια. Ναι, σταμάτησε να ασχολείται με τα πράγματα και άρχισε τότε να σπουδάζει Το πρώτο πράγμα που σπούτασε ήταν ιατρική Έτσι, για την πλάκα του δηλαδή Σπούτασε ιατρική και μετά ασχολήθηκε με την οικονομία Με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, ε, Αυτό λοιπόν ήταν ο βασικό θεωρητικό θεμελιωτής τη άποψη ότι αν λειτουργεί ορθολογικά η οικονομία όπω το σχήμα περιγράφεται με βάση τι νομοτέλειέ τη δεν ε, κινδυνεύει από οικονομικέ κρίσει. Παρά μόνο εάν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντε που επιδρούν στο σύστημα. Το σύστημα που μόνο του όμω είναι ικανό να επαραφέρει την ισορροπία. Αυτό έλεγε ο Τέβιν Μέχρι που του ήρθε τα με, το, με την κρίση του 1825 η κρίση αυτή που δεν αντιμετωπίστηκε βεβαίως από τον Δεβιδρικά του ένα στα τελευταία του αλλά από την ελληλογραφία του ξέρουμε ότι άλλαζε απόψεις ε, όπως όλοι οι διοφυείς επιστήμονες έστω και αν ε, όταν πέφτουν έξω έχουν ακριβώς δεν δε είναι τεχνοκράτες mm -hmm. είναι επιστήμονες και ακριβώς αυτό το, το ιδιαίτερο του επιστήμονα ότι α, όταν αντιλαμβάνεται το, το σχήμα του δεν ερμηνεύει πετάει το σχήμα δεν πετάει την πραγματικότητα αυτή είναι η διαφορά λοιπόν και τότε οι μαθητές του, γιατί είχε μια προσωπική σχολή, προσωπική σχολή δεν διδασκεύει στα πανεπιστημία, απλά ήταν μια προσωπική σχολή, ήταν ένας κύκλος. Ναι. Οι μαθητές του έφτιαξαν α, την περίφημη Σοσιαλιστική Σχολή Ρικάρντο, όπου πλέον χρησιμοποίησαν τα σχήματα ερμηνείας του Ρικάρντο υπέρ σοσιαλιστικών συμπερασμάτων. Δηλαδή, ε, λέγανε ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν γίνεται ας πούμε να έχουμε ένα σύστημα ελεύθερη αγοράς ας πούμε και να καταδυναστεύει το άνθρωπος άρα mm -hmm. πρέπει να δούμε πώ προσ, προσπέσουμε τον άνθρωπο Μάλιστα, να, βάζουμε προ, να βάλουμε πρώτα τον άνθρωπο μέσα Acry σε αυτό το was. σύστημα Ήταν ο Gray, ο Μπρέι ο Μακαλόχος σε μεγάλο βαθμό ε, και άλλη κίνηση της σχολής εξαιρετική. Απέναντι mm -hmm. σε αυτούς ξεκίνησε μια ε, ε, ε, θρησκευτική αντιμεταρρύθμιση. Σε χώρου πολιτική πολιτικής οικονομίας όπου έπρεπε να θαυτεί οπωσδήποτε όλο το έργο των κλασικών οικονομολόγων. Γιατί αναγκαστικά οδηγούσε σε ανθρωπιστικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Σε μια απάνθρωπη οικονομία το να έχει μια ανθρωπιστική επιστήμη για να την αναλύει δεν νοείται. Έτσι. Έτσι τα λίγα... Όχι, τα λίγα, τα αρνητικά τα... ναι, ναι, είναι. Ήταν ωραία αυτή η εισαγωγή σήμερα. Ήταν διαφορετική τέλο πάντων και όχι τετριμένη με αυτά που είδε τώρα. Μια αφορμή, mm -hmm. ένα νόμπελ. Πώ στάθηκε να κάνουμε όλη αυτή την ωραία αναδρομή, Έχει μια σημασία. Yeah. Απλά θέλω να το πω. Α πούμε, επειδή με εντάξει, μα πολλέ φορέ μα παίρνει και εμά από κάτω mm -hmm. ο σχολιασμό επικαιρότητα σε βαθμό που και εμεί οι ίδιοι, τουλάχιστον τον εαυτό μου, δεν θέλω να γενικεύω. Πιάνει τον εαυτό μου πολλές φορές να κατατρίβεται με, με, με, με αθλιότητες της καθημερινότητας χωρίς τουλάχιστον και αυτό το πράγμα είναι και ψυχοφθόρο και για σένα mm. αλλά και mm. γενικότερα για την κοινωνία, δηλαδή εντάξει τι την στην κοινωνία δεν τα ξέρει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει, τα καταλαβαίνει Ε βέβαια Τα ναι, καταλαβαίνει και... Το θέμα είναι δώστε σε έναν ευρύτερο ορίζοντα, δώστε στην ανάσα της ζωής την αναπνοή που χρειάζεται. Ότι δεν είναι περιορισμένοι, έτσι, ναι, ε, είναι μια μιζέρια, σε ένα κύκλο μιζέριας με, όπου όλα απαξιώνονται και δεν μπορεί mm. να ξεφύγει από αυτό. Και, με, και να σου πω και για όσε φορέ το έχουμε τουλάχιστον για μένα, δεν mm -hmm. ξέρω η Δεύτερη Γεωργία, όχι μόνο Δεύτερη Γεωργία, πολλές φορές λόγω του κυριακούς μου φιλιαρίας που εμπέρεται εδώ κάθε όριο mm. να συντήσω συγγνώμη λοιπόν από τους ακροατές για κάθε φορά που για πέφτουμε εδώ... μέσα σε αυτή την, την, την παγίδα Την παγίδα δηλαδή Το ότι η εξαθλειωμένη ε, mm -hmm. Καθημερινότητα Η μίζερη καθημερινότητα Σε σπρώχνει και σένα σας μια μίζερη ε, Πώς να το πούμε Σαν μίζερο σχολιάσμο Της μίζερης πραγματικότητας Με μια αναπαραγωγή μιζέριας ανεπροηγουμένου ε, ε, Εγώ δεν νομίζω Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι γίνεται μίζερη εδώ Μίζερο σχολιασμό. Πόσε φορέ, παιδί μου, Α, το έχουμε right. υποστεί. Έχουμε... Ζωντανό γίνεται. Σωστό είναι αυτό. Φεύγουμε φάρ. και από τα δεδομένα, ξέρει τα κλασικά που κάποιοι, yeah. ε, που ξέρει ότι μια είδηση ξέρει πολύ ακρι... ακριβώ πριν την ακούσει. Μια είδηση παίζεται όλη την ημέρα στα περισσότερα ραδιόφωνα ενώ σε εκπομπέ, όχι σε αδελτία ειδήσεων. Mm. Λοιπόν, οι περισσότερε εκπομπέ ασχολούνται με ποιο θεωρούν το θέμα τη ημέρα και το σχολιάζουν υποτίθεται ο καθένα με τον τρόπο του. Ε, σήμερα, παραδείγματο χάρη, να αυτό θα ήταν η μιζέρια, να Εμεί με το τι έγινε χθε στο θέατρο και με όλο αυτό το, το φαινόμενο που εμεί έχουμε και ασχοληθεί. Το χειροστάσιο. Το λοιπόν. Τι έγινε εκεί και όλα αυτά. Εντάξει, εμεί τα έχουμε σχολιάσει πολύ πριν γίνουν. Ναι. Και έχουμε πει ότι όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Οπότε ναι. τώρα δεν θα, θα κάνουμε του έκπληκτου. Όπω δεν αφορά και τον ελληνικό ναι. λαό. Δεν θα κάνουμε του έκπληκτου ούτε θα πούμε. Και τέλο πάντων η... δεν μα ενδιαφέρει γιατί οι σατανιστέ προσπαθούν να παρουσιαστούν ότι είναι πιο δυσκόλυπτα από του δυσκόλυπτου. Αυτό αφορά αυτού και όσου φο του ακολουθούν. Και την δικαιοσύνη Λέξα. που δεν κάνει το έργο τη. Αυτό είναι Αυτό, αυτό είναι το μεγάλο Εδώ πάσχει ο λαό, α πούμε, πολύ πιο στοιχειώδη mm. πράγματα. Yeah, ε, Πάντω, έχει μια σημασία να σχολιάσουμε αυτό το περί νησιών, επειδή το άκουγα και πέρα πάρα πολλά Αυτή ερωτήματα για τα νησιά. Με τον κύριο Μοσορούλη και. Ναι. Από την αρχή τη κρίση, mm. είναι φανερό ότι τα νησιά είναι στο στόχαστρο δανειστό τη χώρα. Δηλαδή, τόσε φορέ που έχει επανέλθει το θέμα, έχει κατατήσει αηδία. Αυτό είναι σαφέ. Δηλαδή ο καθένα θυμάται τα πράσινα νησιά του κυρίου Παπαντρέου. Ναι, σωστά. Μ, σε μια ανάλογη παρουσία με την κυρία Μέρκελ δίπλα και του δημοσιογράφου να ρωτάνε τι θα γίνει με τα νησιά γιατί δεν τα πουλάτε ή δεν τα, δεν τα αξιοποιείτε. Ξέρετε, αξιοποίηση με η πουλή μα ή το ανάποδο. Λοιπόν, άρα δεν κα, πρέπει να μα κάνει εντύπωση για αυτό που λέγεται για τα νησιά. Από την άλλη μεριά πιστεύω ότι πρέπει να κατήσουμε μια ισορροπία, να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι το, ακριβώς το ζητούμενο. Mm -hmm. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε ο υπουργό Ναυτιλίας, ο κύριος, ο, δεν ο Ναι, ο κύριος Μοσορούλης, στους εφοπλιστές, ε, ήταν απλά ένα είδος μπαρούφας για να δείξει ότι, «Ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε mm -hmm. και ο, λίγα αντίσταση». Mm -hmm. Επειδή σκέφτω, ξέρω πως σκέφτονται τα επιτελεία της ε, Ευρωζώνης και των, της Τρόικας, η Τρόικα ποτέ δεν θα το βάζε Ακόμη και αν ήθελα να το πετύχει, να γίνει, δεν θα το βάζε Θα το βάζε με ένα πολύπλοκο τεχνοκρατικό τρόπο που θα σου οδηγούσε εκεί. Γιατί αυτό πολύ γοντροκομένο, Βεβινήτρη, τ' άκουσα και εγώ, να, να... Γιατί... εγκαταληφθούν, ε... λέει τα νησιά, με ε... τους κατοικούς. Συγγνώμη, ερώτηση α πούμε. Καταρχήν πώ μπορούν να εγκαταλειφθούν. Δηλαδή, τι, τι, τι σημαίνει. Θα εμπλακεί ο άλλο α πούμε να φέρει στρατό α πούμε του ένα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τι θα γε... Και άλλωστε η Τρόικα έχει το εξίσου βασικό πλεονέκτημα. Mm -hmm. Εξαθλιώνει έναν ολόκληρο πληθυσμό. Τον οδηγεί σε γενοκτονία. Συγγνώμη, τα νησιά θα ξεφύγουν. Δηλαδή. Είναι δε... τα πρώτα που είναι βάλωτα. Άμα κάτσουμε ναι, και σκεφτούμε δηλαδή. Που αν μειωθεί το εισόδημα. Α πούμε, κατά 7,8% 8%, 8 όπω προβλέπει ναι. ο, το ποσό του προπλογισμού θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Ναι. Αλλά λέω τόσο. Ναι. Ναι. Ποιο θα πληγεί πρώτα. Ναι. Οι πιο ακριτικέ περιοχέ ναι. τη χώρα, αυτέ που είναι πιο αδύναμες σε υποδομέ, τα νησιά δηλαδή. Που έτσι αλλιώ είναι και εχμάλωτα, δηλαδή όμοιροι των εφοπλιστών. Μα ήδη το θέμα τη σύνδεση είναι τεράστιο τη ακτοπλοϊκή σύνδεση. Δηλαδή ναι. έχει, <coughs> είναι στο μισό η. Ε, δεν το ο... Λοιπόν, δεν το έχει συζητάνε. πέσει στο μισό το, η ακτοπλοϊκή σύνδεση με αυτό που είχαμε. Δεν είναι τεράστιο ζήτημα Απλά. αυτό. Πώς θα βγάλουν και μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Είναι, είναι σίγουρο αυτοί. ότι κάποιοι πίσω από τους για μένα οι εφοπλιστές δεν είναι Έλληνες. Οι mm -hmm. ε, κοσμοπολίτες είναι ή το έχουν Να. αποδείξει από την εποχή των καραβόγικων κυρίων, της Ιδρας και της πέτσα. Έτσι που τίναξαν στο να προσπάθησαν να, όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτο με τον Ελληνικό προσπάθησαν να το αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα άσκηση κυριαρχία, μόνο και μόνο για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά του. Mm -hmm. Από τότε το ίδιο Γιολί μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Μα έχει κοστίσει αυτή η τάξη των εφοπλιστών, απίστευτα δεινά, και ταλαιπωρίε τα και βάσανα σε αυτόν τον τόπο, χωρί να προσφέρουν το ελάχιστο σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, είμαι σίγουρο ότι πίσω από την Τρώικα, αλλά και πίσω από του ευρωβουλευτέ, όπω βεβαίω είναι δικτυωμένο και στο πολιτικό σύστημα, υπάρχουν κάποιοι που ονειρεύονται mm -hmm. να δουν τα σχέδια νοικοδόμηση τη Ουνδούρα που είχαμε α, αναγγείλει, που είχαμε πει. Mm -hmm. Θυμάσαι που είχαμε πει το σχέδιο αυτό που πέσανε οι Αμερικάνοι καθηγητέ και όλε αυτέ τι ιστορίε για να το κάνουν πρότυπο ανάπτυξη ενό νέου Χογκόνγκ, mm -hmm. μια νέα Συγκαπούρη mm -hmm. στην mm -hmm. Ουνδούρα. Mm -hmm. Τι καλύτερο να δουν μια μήνυ Συγκαπούρη ή μια μήνυ Ονδούρα ως προς τα νομικοδικητικά τους χαρακτηριστικά, mm -hmm. στα νησιά του Αιγαίου. Mm. Δηλαδή, πού θα βρουν καλύτερη ευκαιρία. Όπου εκεί έρχεται και ο ρόλο τη Τουρκία, Ελλάδα. Ε, όλα, πάντων, δηλαδή. Ελεύθερο Αιγαίο. Ελεύθερο Αιγαίο όπω ο κύριο Ελεύθερο Αιγαίο. Ελεύθερο Αιγαίο για να μπορούσουμε να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε. Εσεί επικίνδυνο γιατί αυτό δεν το έχουν σκεφτεί. Δεν πρέπει να τα όλα όσα σκέφτεσαι. Μόλι δυστυχώ δεν είμαι επικίνδυνο. Δυστυχώ επειδή έχω αρκετή επαγγελματική εμπειρία από αυτού του τύπου και πώ σκέφτονται. Ξέρω πώ σκέφτονται. Και ξέρω ότι οι που θα ενδώσουν. Είναι οι Έλληνε επιχειρηματίε, όχι οποιοδήποτε. Αυτό το αφάν κατέ των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι διαπλε... διαπλεγμένοι με το πολιτικό σύστημα και λεηλατούν επί αυτό σε τον τόπο. Παρά το γεγονό ότι, ότι φτιάχνουμε κοινωνικά παντοπολία, όλοι μαζί μπορούμε, ε, να μείνει το... κανεί ε, χωρί φένα πια το φαγητό. Ένα από του μεγαλύτερου ε, <laughs> κερδοσκόπου που πέρασε από, αυτό το, το, το, από αυτή τη γη είναι ο συγκρό. Ναι. Τι μα άφησε πίσω του? την Εθνική Τράπεζα mm. και, το... και τα ιδρύματα συγκρού. Και τα ιδρύματα. Ναι, ναι. Τα φιλανθρωπικά. Mm. Αφού λέει αυτό αυτό τον τόπο, mm. μόνο, στο, μόνο στο όνομά του, mm. μόνο από τα λαβρεωτικά, mm. γιατί έχει μπλέξει σε τρομακτικά σκάνδαλα σε όλη του την καριέρα. Mm. Μόνο από τα λαβρεωτικά, mm. λαβρεωτικά mm. έχει πάνω από 200.000 αυτοκτονίε στον ενεργετικό του αυτό mm. ο τύπο. Mm. Φιλάνθρωπο, ευεργέτη. Έτσι το θυμούνται τώρα. Οι νεότεροι σου λέει: Βλέπουν ευεργέτη, μέγα ευεργέτη. Δεν ξέρω την ιστορία, σου λέει για να το λέμε, είναι μέγα ευεργέτη. Κάτι Σωστό. πολύ κα καλό μα έκανε αυτός αυτό. Αυτό λέω. Λοιπόν, θα το αφήσουμε σε άλλη εκπομπή. Να είμαστε να ψ, ψ, ψ, να ψηλιασμένοι, ψηλιασμένοι για τα νησιά. Mm -hmm. Αλλά μην μασάμε τώρα και οτιδήποτε λέγεται. Mm -hmm. Δηλαδή, εντάξει κύριε Μουσουλίδη, πώ το λένε αυτό. Μου Τέλο πάντων, Έχω πρόβλημα με τα ονόματα. Ε, λοιπόν, με φάτσε όμω δεν έχω πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω. συγκεκριμένα ονόματα, πρόβλημα. γιατί τώρα μην μου πει έχει πρόβλημα τα ονόματα πριν μα είπε τόσα ονόματα. Μια χαρά μου. Εντάξει, δεν έχω. Δεν λοιπόν, πρόβλημα. <laughs> <στο> λοιπόν, πρόβλημα. <laughs> ε, λοιπόν, απλά μην. Εντάξει. Ναι, επειδή μην έτυχε να, συζητήσω, όλα, έτυχε να συζητήσω και με κάποιου ανθρώπου οι οποίοι είναι στο Υπουργείο Ναυτιλία και είναι στα επιτελεία που υποστηρίζουν τι διαπραγματεύσει μεσαγωγικά mm. με την uh, Τρόικα, ε, μου είπαν τέτοια προβλήμα, προδόση δεν υπήρχε. Απλά το, αυτό που υπήρξε ήταν το γνωστό. Τι τα θέλετε τόσα νησιά, ας πούμε, γιατί δεν κάνετε έναν ειδικό, α πούμε, μια τέτοια ειδική ρύθμιση, mm. και νησιά, πούμε, μέχρι 150 κατοίκου να δοθούν ειδικά προνομιακά, ειδικέ προνομιακέ διατάξει, που αφορούν πολεοδομία, διοίκηση, mm. ε, υποδομέ και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε οι δύο τις να τα αναμορφώσουν. Αυτό του είπα. Ναι. αλλά ο τύπο για να το παίξει. Δεν είναι και καλά σαν αντίσταση. και έτσι, α πούμε. Όχι, δεν μου, ε, αντίσταση και έτσι, α πούμε. Εμεί δεν θα ανεχτούμε να του εκενώσουμε. Να του υποδουλώσουμε, ναι. Να του εκενώσουμε, ναι. ναι. να ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, και έτσι το παίζουμε και ο Μάγκε. Το κλασικό κόλπο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή ΑΕ. Για μία ώρα ακόμα μαζί, ω τι 2.30. Οπότε επικοινωνείτε μαζί μα για να μα θέτετε διάφορα ερωτήματα, στα οποία, όπω έχετε δει, απαντάμε. Ε, και σε διάφορα έτσι, ζητήματα που θέτετε και θέλετε να αναλύσουμε. Ε, μας στέλνετε λοιπόν μήνυμα SMS γράφοντας επαμ e και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Να πάρουμε μια μουσική ανάλυση για να επανέλθουμε στα ζούμερα θέματα που έχουμε να αναλύσουμε. Ε, ένα κλασικό κομμάτι... Λοιπόν, έτσι κλασικά εδώ, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Σα ευχαριστούμε για τα μηνύματά σα Το 54-344. Επάμε και ενώ το μήνυμά σα θέλω να σου πω ότι ήδη έχουν πέσει τα πρώτα μηνύματα που σου λένε ότι μη ζητά συγγνώμη για φλιαρία, γιατί εμεί μαθαίνουμε. Δεν φλιαρεί. Ναι, όχι Λες. για. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό, καταρχή, δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει όλου ο... αυτού του τύπου φλιαρία. Δεν ξέρω, εγώ λόγω, προς... τα μηνύματα όμω. Ναι, εγώ ζητάω περισσότερο συγγνώμη για τι εκρήξει τιμού που υπάρχουν μερικέ φορέ. Και τα πολύ έντονα σχόλια για συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρίω βέβαια τη πολιτική, ποτέ δεν σχολιάζω απλού ανθρώπου. Ε, ε, και ο λόγο, όχι γιατί το παίρνω πίσω αυτά που έχω πει, με κανένα τρόπο μπορεί να πω πολύ χειρότερα από αυτά, να είστε σίγουροι, αλλά δεν είναι καθα... κανένα υποχρεωμένο να μοιράζεται αυτού του τύπου την αντιπαράθεση με πολιτικού μηχανισμού. Το ξέρω, το σκέφτομαι μετά και λέω, Κοιτάξτε, παιδί μου, πάλι παρασχετικά δεν υπάρχει λόγο. Είναι, ο... είναι πολύ απλό γιατί εγώ δεν είμαι ούτε. Επαγγελματία του είδου. Αυτό δω είναι σε πολιτικό Όχι μόνο και πολιτικό, Για να, να, να παίζει μέσα σε κάποιους κανόνες ε, Σε κάποιους κανόνες και σε αυτούς κανόνες του παιχνίδιου του στιμένου Απλά επειδή ζω ας πούμε Μια έντονη πραγματικότητα καθημερινή Και την αντιμετωπίζω πολλές φορές Όπως ο απλός Έλληνας πολιτής Με το αισυχτή -E", Ας πούμε σου βγαίνει πολύ ανθόρμητα ναι, ναι, ναι. επάνω και όταν βλέπει ας πούμε τους κάποιους, ας πούμε όμως θέλει ένας φίλος, μάλλον από τους Αναξανάτους Έλληνε, mm -hmm. ε, λέει γιατί το επάμε, ας πούμε δεν πήγαινε όλοι μαζί ας πούμε να πάμε και τα <σχεύμα> λοιπά. Σας πληροφορώ ότι επειδή δύο μέρες γίνονταν συνεννοήσεις yeah. να πάμε όλοι μαζί. Στη διαδήλωση mm -hmm. να πάμε όλοι μαζί. Mm -hmm. Και δεν έγινε, έγινε καταοτωτός. Θα σας πω απλά το γιατί δεν έγινε καταοτωτός δεν το θέλω να δω σου. Γιατί η ηγεσία των Ανεξάρτητων των Ελλήνων αποφάσισε ότι πρέπει να πάει απόμερα κάπου να μαζέψει τους ανθρώπους τους για να μπορεί να, τους φα... να... να... να... φανεί mm. και όλας γιατί μέσα εκεί στον κόσμο που υπήρχε δεν θα φαινόταν όπως έγινε στη μεγάλη επεργία που έγινε την τη προηγούμενη πριν δύο εβδομάδες όπου πραγματικά δεν φάνηκε δηλαδή με την έννοια πια ξεχωρίζει τον μπλοκ από εκεί πέρα καταλαβαίνετε με ποια λογική και τι κοπημιμότητες υπηρετούν η κάθε, η κάθε επιλογή. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ούτε εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά μην νομίζετε ας πούμε ότι είναι όλα αυτά. Ε, δηλαδή, γι αυτό μερικές φορές με λέω και εκμευρίζομαι και μπορεί να λέω και πέντε πράγματα που δεν πρέπει να τα λέω και όλα αυτά ε, και με τρόπο μάλιστα... Όχι γιατί... Ε, ε, εγώ πάντως Να, ξέ, λέω... να ξέρετε το λόγο Ακουπκόμι και μερικές φορές που μου ξεφεύγουν Ορισμένα πράγματα μου Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι αλήθεια που να μην, γιατί είτε το έχω βιώσει εγώ ίδιος προσωπικά, οπότε με αυτό μάρτυρο, ο οπότε δεν μπορεί να μου πει κανένα τίποτα Που δεν το πιστεύεις, που είναι, είναι. σημαντικό Καλά βεβαίως, αυτό, αυτό είναι δεδομένο γιατί, Όχι, ταυτονόητα πρέπει να τα λέμε διότι... ναι, Μπορεί να είμαι χιλια, τρι, τρεις χιλιάδες κακά, αλλά αυτό που δεν είμαι, είμαι εκ, δεν είμαι εκ των υστέρων προφήτης. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Όχι... Είναι η εμπειρία σου και η γνώση σου. Λοιπόν, από εκεί επάνω. Γι' αυτό ζητάω συγγνώμη, για όσου τηλεθεαρέσουν. Συγγνώμη, ακροατέ. Μα μένουν πίσω. Οι ακροατέ, α πούμε, δυσανασχετούν μερικέ φορέ από τα ξυσπάσματα και έχουν δίκιο. Να σου πω, θέλω να σα πω ότι σα έχει προλάβει. Μα στέλνουν εξαίσθηση και μηνύματα σχετικά με την ανακοίνωση τη Δημάρ για την παρουσία των εφέδρων, των ειδικών δυνάμεων στο Σύνταγμα. Λοιπόν, σα έχει προλάβει, φίλε και φίλοι, διότι εδώ. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα υπάρχει, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα Κατά τη γνώμη μου θέμα δημοκρατίας Με αυτή την Την ε... ανακοίνωση που έχει βγάλει Δεν το... είναι ανακοίνωση, είναι Είδε. μια επερώτηση Στον την Υπουργό υπάρχει, Άμυνας δικαιοσύνη, διαφάνειας Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασία του πολίτη mm -hmm. Με την οποία ζητά διευκρινή Σχετικά με το εξή περιστατικό Λέει ιδιότυπη παρέλαση ενστόλων στην πλατεία συντάγματο. Καταρχήν στην πλατεία συντάγματο δεν ήταν η ΔΜΑΡ. Ούτε οργανωμένη δύναμη, ούτε ούτως οι βουλευτέ τη. Γι' αυτό και λέει ανοησίε. Προσέξτε. Σε 9 Οκτωβρίου, στα πλαίσια διαδηλώσει που έλαβε η χώρα στην πλατεία συντάγματο, ομάδα ενστόλων εν, προέβηκε σε ιδιότυπη παρέλαση στην οδό Αμαλία, φωνάζοντα συνθήματα εθνικιστικού χαρακτήρα. Να το υπογραμμίσουμε αυτό το εθνικιστικού χαρακτήρα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν είναι ξεκάθαρο αν οι αποτελούν εν ενεργία προσωπικό του στρατού ξηρά ή είναι απόστρατη ενώ ενδέχεται μεταξύ αυτών να βρίσκονται και απλοί πολίτε. Λοιπόν, πρώτον αυτό δείχνει την ποιότητα τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Δημάρ. Βεβαίω δεν μα κάνει εντύπωση γιατί υπογράφει κυρία Γιανακά. Κυρία Γιανακά ήταν μία από τι συγγύτριε των μνημονίων και των. Και των... Ε, επί Πασόκ, ναι. ήταν το Τανίκη στο Πασόκ έτσι. και ήταν αυτή που μα έλεγε, έλεγε ότι οι άθλοι αυτοί που κινητοποιούνται τότε που πέφτανε τα χημικά σωριδών στο Σύνταγμα όπου υπήρχαν εκατοντάδε χιλιάδες διαδηλωτέ στο Μεσοπρόθεσμο και ενώ αυτή ψήφιζε συσυνειδητά και σκόπιμα την καταστροφή τη Ελλάδα και του λαού τη. Δεν, δεν μου κάνει εντύπωση το ότι αυτή. Εγώ απλά ρωτάω, δεν έχετε ρε, παιδιά δυνατότητα να ρωτήσετε. Ή εξυπηρετεί άλλη ιστορία αυτή η επερώτηση, και θα πούμε ποια είναι η ιστορία. Κατά τη γνώμη μου, εξυπηρετεί πρώτον να το ξεκαθαρίσουμε: Η ένστολη που εμφανίστηκαν στην, στην αμάνια ήταν, ναι. ήταν η κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων. Οι άνθρωποι ούτε κρύβονταν ούτε ήθαν μυστικά. Mm -hmm. Ήθαν εκεί με τη σημαία του, με τα διακριτικά του και, και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν κοινότητα εφέδρων. Άρα δεν ήταν απόστρατη, με ξέρεις βεβαίω τον διοικητή τη κοινότητα που είναι ταξίαρχος εν αποστρατεία ε, προερχόμενος από τα ΟΗ, ε, ο κ. Τζάκη ε, αν, αν, αν, αν θυμάμαι καλά το, το όνομά του Λάξη. και συγγνώμη αν δωλείω σωστά λοιπόν ένα αυτό και δεύτερον τα συνθήματα που φώναζαν δεν ήταν καθόλου εθνικιστικού χαρακτήρα ο οποίος ήταν εκεί κοντά ή τα άκουσε δεν ήταν εθνικιστικού χαρακτήρα δεν φώναζαν ε, ο μόνος καλός Τούρκος είναι ο Τούρκος ούτε τέτοια πράγματα. Ε, αυτό που φώναζαν συστηματικά πέρα από ορισμένα συνθήματα που φορούσαν τα πράσινα μπερέα δηλαδή συνθήματα που φορούσαν τις ειδικές δυνάμεις όποιος έχει υπηρετήσει το ξέρει αυτό το, δεν είναι, και που δεν είναι η εθνική στιγμή συνθήματα φορούν πως το ρύνε την έξαση του ενθουσιασμού των υπηρετούντων συγκεκριμένη μονάδα. Όλε οι μονάδε έχουν... Λοιπόν, εθνικιστικού, το εθνικιστικό χαρακτήρα σύνθημα που φωναζόταν Συστηματικά από τη συγκεκριμένη κοινότητα Ήταν μαζί μαζί Να φύγουν οι ναζί Έταξ. Αυτό θεωρεί ως εθνικιστικό Γιατί εγώ δεν άκουσα κανένα άλλο εθνικιστικό ε... Δεν παραθέτει όμως και συγκεκριμένα Για να, μας, ε... Άρα, για να καταλάβουμε τι... Το ε... να σηκώνει θέμα Ναζί ε, κάποιο ένστολος Κατά τη Δημάρ Είναι εθνικιστική εκδήλωση ναι. Διότι προφανώ η Δημαρ θα ήθελε πάρα πολύ τόσο την κοινότητα εφέδρων ε, ειδικών δυνάμεων όσο και το σύνολο των εστόλων να ανήκουν στη Χρυσή Αυγή. Mm -hmm. Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα τότε. Αλλά επειδή όμω οι άνθρωποι αυτοί δι... ε, ε, έδειξαν όχι μόνο το πατριωτικό του αίσθημα αλλά το... και το δημοκρατικό του αίσθημα αναδεικνύοντα ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ο σύγχρονο ναζισμό τη κυρία Μέρκελ που βεβαίω τη βρήκαν πολύ θετική την την επίσκεψη την της, πώς θα μπορούσε άλλωστε, διαφορετικά, έτσι να γίνει. Ε, γι' αυτό σηκώνουμε. Λοιπόν, προβάλλοντας λοιπόν την άγνοια τους και την παραχάραξη της πραγματικότητας, όπως συνηθίζουν άλλωστε, είναι γνωστοί από παλιά αυτοί οι κυρίοι όπως και ο κύριος Φώτης Κουβέλης, και να μην το προχωρήσω, γιατί πάλι θα εκραφευστώ, γιατί Όχι, το θυμάμαι που τους, τους έχουμε το εφάσει τη ΜΑΠΑ από τη δεκαετία Αυτού του κυρίου και, και κάποιου άλλου πολύ χειρότερα από πολύ παλιά, όταν λειτουργούσαν ω πράκτορες ασφάλεια μόνο και μόνο για να το παίζουν με το, με το πρόσχημα τη αριστερά, λοιπόν, μέσα στα ίδια του τα κόμματα. Mm -hmm. λοιπόν, αυτοί τώρα είναι βουλευτέ και συγκυβερνώντε, οπότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ζητούν λοιπόν από το Υπουργείο, Υπουργείο Εθνικής Άμυνα και Δικαιοσύνη, mm -hmm. Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασία του Πολίτη, αυτή τη πούμε, που έχει, να α, ασκηθεί δίωξη εναντίον. Uh -huh. των εφέδρων ναι, που έκαναν ότι έφεραν yeah. όντως εθνόσημα yeah. τα εθνόσημα με βάση το γράμμα του νόμου δεν μπορεί να τα φέρει έφεδρος Μάλιστα. Έτσι, ή ένα αποστρατεία mm -hmm. θεωρείται ότι πίεση στολή και αρχής λοιπόν, ωστόσο αυτό το κάνανε σε ένδειξη διαματηρίας και στο να καλέσουν πραγματικά το ένστολο κομμάτι του έθνους του λαού να τιμήσουν το εθνόσυμο που φοράνε. Να συμπορευτεί με το λαό. Ακριβώ. Αυτό ήταν το, το νόημα τη παρουσία του. Αλλιώ δεν θα βγαίνανε εκεί στο Σύνταγμα μαζί με το λαό, θα κάνανε κάποια άλλα σκηνήματα. Τι, τι, λέ, τι λέγανε με τη στάση του. Ότι αν δεν το καλέστε εσεί, αν έχετε ξεχάσει ότι φοράτε εθνόσυμο εσεί, εμεί δεν το έχουμε ξεχάσει ότι υπηρετήσαμε, ότι υπηρετήσαμε και αφού. φορήσαμε εθνόσυμο για να το τιμήσουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ήταν μήνυμα διαμαρτυρία. Πολιτική διαμαρτυρία φυσικά. Και πολιτική που έβγαινε από πολίτε. Και διάλεξαν με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Ε, αν ήταν έτσι. εκεί κάποιοι ε, οι βουλευτέ τη Δημήτρη, θα το είχαν δει. Δηλαδή, θέλω ε να θα, πας, θα το είχαν ίσω ε, ε, καταλάβει. Κινδυνεύανε από γιαούρτια ή πτάμενα. Ξέρετε, όπω ναι. είναι τα πτάμιλιδεί και υπάρχουν και τα πτάμενα Απλά, γιαούρτια. Φοβάμαι ότι η πληροφόρησή του είναι από συγκεκριμένα κανάλια. Όχι. Ο στόχο του είναι, επειδή είναι ευαλτή μια ζωή, έτσι λοιπόν είναι ευαλτή και τώρα. Πρώτον, γιατί δεν του ένιέξε ποτέ το γεγονό ότι σουλατσοφέρνει στην Ελλάδα, εκτός από τη Frontex και η ανάμειξη της Frontex σε καταστολή mm -hmm. Ελλήνων πολιτών με δημιουργίες που έχουν, έχουν ε, στολή ελληνικού, ελληνα-αστυνομικού yeah. έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα συνελήφθησαν και τέτοιοι κατά, κατά τι δια, δια, μεγάλες διαδηλώσεις του περσιμενού καλοκαιριού του 2011 ενώ, λοιπόν, χωρίς να δοθεί συνέχεια και όλα αυτά απο, αποσοβήθηκαν δεν τους ένιαξε το ότι σου στη χώρα, η Gen4 και η Eurofor και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη μονάδα καταστολής από, την, από τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη τίποτα από όλα αυτά δεν τους ένιέξε mm -hmm. έτσι δεν τους ένιέξε το γεγονός ότι επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα στελέχη της μα, ονομάζουν την ε, χώρα failed state Φε, δηλαδή αποτυχημένο κράτος προκειμένου να δημιουργήσουν διπλωματική εκείνη, το διπλωματικό εκείνο περιβάλλον που να δικαιολογήσει στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα σε περίπτωση κοινωνική εξέγερση, ούτε αυτό του ενέξε, δεν του πείραξε κανένα ούτε παράδοση εθνική κυριαρχία τη χώρα, ούτε το ξεπούλημα τη χώρας Τίποτα από όλα αυτά του πειράζει. Mm. πειράζει. Το σπειράζει το ότι ορισμένοι έφευροι διάλεξαν με αυτόν τον τρόπο να θυμίσουν στου μόνιμου ότι φορούν εθνόσημο και οφείλουν να το τιμήσουν. Και ο μόνο τρόπο για να το τιμήσουν είναι στην πλευρά του λαού. Στου λαού που υποφέρει και που διαδηλώνει. Αυτό το πράγμα. Ε, αυτό του τρομάζει. Έτσι. Δεν είναι Προφανώ στην επόμενη. Τους στα, τρομάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα κάνουν και περώτηση mm -hmm. και για του ε, ενενεργεία. Τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία έκαναν μια ε, εκπληκτική μαχητική διαδήλωση πριν μερικέ εβδομάδε, έξω του Υπουργείου Οικονομικών, κράζοντα κυριολεκτικά την Τρόικα, δηλαδή mm -hmm. εκεί έπεσε το mm -hmm. κάξιμο mm -hmm. του τσαρκούδας, mm -hmm. ήταν πολλέ χιλιάδε. Ενενεργεία, γιατί ήταν την το στολή του. Mm -hmm. Μήπως και αυτοί θα πρέπει και αυτοί να κυνηγηθούν. Δεν λοιπόν, η όλη ιστορία είναι, επειδή είναι βάλτοι, τους ξέρουμε από παλιά, και το μόνο που κάνουν είναι να ξέρουν, πώς το λένε, να τρόφιμοι των ευρωπαϊκών κορδυλιών και ό,τι τους λένε από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει να ιτηθεί πάση θυσία το ηθικό του Έλληνα είτε εφέδρου είτε μόνιμου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί για να υποταχθεί στη Χούντα που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δέλτα Νητάκη και την Τρόικα. Είναι χουντικοί οι κύριοι αλλά είναι υπέτης υπερχούντα που λέγεται υπερκρατική ομοσπονδιακή οργάνωση χιτλερικού τύπου και επειδή δεν θέλουν ο ένας λαός μαζί με το, εν, με το ένστολο κομμάτι του mm. να δημιουργήσει μια τέτοια ενότητα ώστε να αντιταχτήσει στη Χούντα και να διεκδικήσει τη δημοκρατία που του αρμόζει γι' αυτό σπέρνουν την, κινούν, ή γίνονται λαγοι για να κινηθούν διαδικασίες ενάντια σε αυτούς που διεκδικούν τον, τους, το, το, το, το ένστολο κομμάτι του λαού να. στην πλευρά του λαού. Να διευκρινήσουμε εδώ τώρα, εδώ γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στέλνει ένα φίλο, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο φίλος που το σκέφτεται. Είναι κι άλλοι πολύ. Σου λέει ότι εμένα αυτή η παρέλαση που έγινε με τις τολές, δεν μου άρεσε, με τρομάζει. Γιατί αυτό που μου φέρνει, ας πούμε, στο μυαλό, είναι ότι κάποιος κόσμος ζητάει από το στρατό να τον σώσει. Και επειδή είναι και πρόσφατο, ξέρεις, το, το σύνδρομο της Χούντας, όπου ο στρατός υποτίθεται βγήκε για να σώσει τη χώρα από τον κομμουνισμό ή οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό και κάποιοι και παλαιότεροι, ίσως όχι τόσο οι νεότεροι, αλλά παλαιότεροι άνθρωποι, ναι. ε, το συνδέουν, ξέρεις, είναι αυτές οι εικόνες, όλοι βλέπουμε το στρατό... Να, να κάνει με τις, με τις στολές του στο δρόμο και κάποιο κόσμο να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο να βγει ο στρατός να πάρει την εξουσία γιατί το σκέφτεται και γίνεται μια σύνθεση λίγο περίεργη και ένα κομμάτι του κόσμου αυτό το φοβίζει και το τρομάζει. Δικαιολογημένα λοιπόν, βέβαια ναι. όταν γίνεται αυτή η σύνθεση. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά λιγάκι πρέπει να φύγουμε από, τη, από τα συναισθήματα και τι επιφανικέ εντυπώσει και να δούμε επί στα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ανοιχτό πόλεμο στη χώρα. Mm -hmm. Και ένα από τα επίκαιτα του ανοιχτού πολέμου είναι ποιο θα ελέγξει τις ένοπλε δυνάμεις. Η επίσημη χούντα ή θα στο πλευρό του λαού. Αυτή είναι η θα τραβηχτουν τον πλευρο του λαου αυτη ειναι η μαχη η ίδια μάχη έγινε και τη δεκαετία του 60 mm -hmm. στη δεκαετία του 60 οποιο γνωρίζει τουλάχιστον την, πολι την πολιτική ιστορία της χώρας αυτή η μάχη παίχτηκε και τότε κάποιοι που λέγανε mm -hmm. ότι ο, ο όλος στρατός είναι ουδέτερο ότι δεν μπορεί να αναμειγνύεται ναι. στην, στις διαδηλώσεις με την πλευρά είναι. του λαού ναι. και όλα αυτά ναι. πράγματα παρά το γεγονός ότι τότε η αριστερή η ΕΔΑ κατά κύριο λόγο, επειδή ήταν σοβαρή πολιτική δύναμη, είχε, είχε βγει και από ένα, ήξερε ε, δηλαδή τι, πώς κινείται και πώς πρέπει να αντιεκδικείται μια εξουσία από το λαό. Ναι. Δεν άφηνε το στράτο στον απειρόβλητο παρά το γεγονός ότι ήταν αντικείμενο κυνηγητού, Ήταν, μιλάμε για ξερονίσια, ιστορίες, τα λοιπά, Οι ήτανε η Μακρόνισσος ήταν, λοιπόν, ακόμη όλα, μια ζωθερή πραγματικότητα, ώρα εποχή, ναι. λοιπόν. Τότε όμω καλούσε τι ενοπλές δυνάμεις ακόμη και τότε καλούσε τις ενοπλές δυνάμεις στο πλευρό του λαού, όταν ο λαό είχε, είχε ξεκινήσει τα Ιουλιανά, είχαν ξεκινήσει τα Λιουάννα, είχαν ξεκινήσει ο ανένδοτο το 114, όλε αυτέ τι mm -hmm. ιστορίε. Βεβαίω τότε ο Μα... ο Μονα... το επίσημο μοναρχοφασιστικό καθεστώ που με τη φιλιακά ε, κυριάρχησε στην Ελλάδα δεν επέτρεψε τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να μπορέσουν να πάνε στο πλευρό του λαού. Τότε mm -hmm. του είχε. Και χάρη και, και, και λόγω της, των αντίστοιχων παρεμβάσεων στι ενόπλε δυνάμει τη Ένωση Κέντρου τη εποχή εκείνη ε, με πρώτο τον κύριο τον Ανδρέα Παπανδρέου με τι συνωμοσίε τύπου Ασπίδα και τα ίδια πράγματα επέτρεψαν σε παραστατιωτικέ οργανώσει και σε άλλου μηχανισμού να ελέγξουν τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό τις ενόπλε δυνάμει. Και έτσι είχαμε τη κούντα. Το... Η ίδια μάχη γίνεται και σήμερα. Γι' αυτό οφείλουμε ω λαϊκό κίνημα, ω λαό δεν παιδί μου, να, ναι. όχι μόνο να καλούμε, αλλά να του αγκαλιάσουμε αυτού του ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν κατεβαίνουν κάτω και αυτό που αναδεικνύουν είναι το δημοκρατικό του αίσθημα. Γιατί δεν ήρθανε με, με συνθήματα τη Χρήση Αυγή ή νεοφασιστικά, εθνικιστικά συνθήματα. Κατέβηκαν κάτω φωνάζοντα μαζί, μαζί να φύγουν οι Ναζί. Δεν κατέβηκαν κάτω για να σου πούνε ο πιο καλό Τούρκο είναι ο Τούρκο. Όπως ένα χρυσάβγουλο ναι. είχε έρθει στην εκδήλωση των, εφεδρων, των, των εφέδρων με μια, με μια μπλουσίτσα και επειδή ήταν μαζί με ένα άλλο χρυσάβγουλο τους είχαν πετάξει στην άκρη οι εφέδροι ούτε καν τους αφήσανε να, να πλησιάσουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όταν βλέπεις τέτοια κινήματα μέσα σε ένοπλες δεν είναι μέσα σε ένοπλες δυνάμεις, αλλά τέλος πάντων από αναφέρον τις ένοπλες εσύ να τις, τις υποστηρίξει. γιατί αν δεν ο εχθρό. Είναι υπέρτερος, δηλαδή η επιρροή ναι, του εχθρού είναι... είναι πολύ πιο καθοριστική και θα πάρει τις δυνάμεις με το μέρος του. Και αν τις πάρει με το μέρος του, τότε είναι που θα αντιμετωπίσει Χούντα και μάλιστα Χούντα παραδοσιακού τύπου, όπου θα χύνει αίμα στο δρόμο. Ο στρατός είναι κομμάτι μας, είναι κομμάτι του λαού και τον θέλουμε μαζί μας Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί είναι τρελή η Πορτογάλη, η Γενική Ισονομοσπονδία Εργατών τη Ποτογαλίας που αγκάλιασε τι ένοπλες δυνάμει και, και του επέτρεψε να εκφράσουν το εθνικό συνέστημα του ποτογαλικού λαού. Δεν το καταλαβαίνω μα δηλαδή. Το είναι τρελή δε αυτή. Δεν ζητάμε και από τα, υπόλοιπα σώμα, από τα σώματα ασφαλεία. Όταν κάνουμε πορείε και λέμε στου ανθρώπου που είναι στα Στους αστυνομικούς αστυνομικού που βρίσκονται στι πορείε, δεν του λέμε αφήστε τα, τα κράνη και τι ασπίδε και αλάτε μαζί μα. Το ίδιο λέμε και στο στρατό Αυτό ακριβώς το ίδιο λέμε Ελάτε μαζί μας Βεβαίως. Στις πορείες, στους αγώνες που κάνουμε Έτσι ε, Ελάτε μαζί μας Όσο και να θέλει ο Κουβέλης Και η συμμορία του Να δει Να, ε, να, να ελέγχονται ένοπλε δυνάμει uh -huh. από, από τα φυλλαράκια της Μέρκελ Και της Χουντάρα των Βρυξελών Αυτό δεν θα γίνει Δεν θα γίνει Λοιπόν δεν θα επαναληφθούν Τα Ιουλιανά Και οι αποστάτες Για να μας φέρουν τη Χούντα Όσο και να θέλουν να είναι αποστάτες αυτοί οι τύπη του κουβέλι, Δεν θα μας φέρουν τη Χούντα Παραδοσιακού τύπου Αυτό το πράγμα τουλάχιστον ο λαός το έχει πάρει απόφαση Τώρα ο λαός είναι λογικό Να ζητάει τη συνδρομή των Ινοπλών Των Δυναμένων Για ποιο τον λόγο το, το σύνδρο Γιατί πάντα, πάντα, πάντα Όποτε υπήρχε θέμα μεγάλη απειλή εσωτερική και εξωτερική αυτή τη χώρα mm. ο λαό ζητούσε τη συνδρομή των, των, των, των παιδιών του ήταν τρελό ήταν τρελό ήταν τρελός όταν κατέβηκε με τον Καλέργη στο Σύνταγμα και ζητούσε Σύνταγμα ποιο ήταν ο Καλέργη mm. συνταγματάρχη διοικητή τη ε, φρουρά των Αθηνών δηλαδή ήταν τρελός όταν κατέβηκε με τον Παπαδημητρόπουλο τον Συνταγματάρχη συγνώμη, συγγνώμη Συνταγματάρχη του πυροβολικού και κατέλαβε τα ανάκτορα του Κουφού Βαβαρού, τρελός ήταν και τότε. Τρελός ήταν όταν συτοκράβγασε την, ε, την, ε, την ανατροπή του Γεωργίου μετά την ε, ολοκληρωτική εθνική καταστροφή του 22, πάλι ο στρατός δεν προστασάρτησε. Mm -hmm, mm -hmm. Δεν το συτοκράβησε όλες τις δημοκρατικές, δημοκρατικές δυνάμεις του έθνος. Τι έπρεπε να κάνουν, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνουμε και το κομμουνιστόν εκείνη την εποχή. Τρολαθούμε. Λοιπόν, ε, επειδή θα πάμε σε δελτίο, θέλω να απαντήσω στο φίλο μας, το Σικελό, έτσι υπογράφει. Ε, επειδή θέλει, λέει, να ενταχθεί στις τάξεις του ΕΠΑΜ, θέλει να ενεργοποιηθεί. Ναι. Τέρμα, λέει, δεν μπορώ να... Η αναμονή και η κατάθλιψη. Λοιπόν, φίλε Σικελό, και επειδή μας ρωτάς, Πού πρέπει να, να στραφείς Υπάρχει στο σελίδα του επαμχελάς Είναι, είναι φέρνει, πολύ απλή επαμχελάς.gr Και εκεί θα βρεις όποια πληροφόρηση θέλεις Ώστε να πας Κοντά και στους πυρήνες Ή σε όποιο πυρήνα βρίσκεται κοντά σου Πριν ναι. Πριν πάμε σε Ναι. Έτσι. Ναι. Ναι. Να πούμε το εξής Ότι μια πληροφορία που έχει έρθει Που απαντάει και σε, σε πολλούς Ακροατέ που έχουν στείλει μηνύματα σχετικά με την αγωγή του ΕΠΑ, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, ε, πολλοί εκφράζουν το φόβο του, δικαιολογημένο mm. ε, φόβο του, ότι μέχρι να τελεσυνδικήσει η αγωγή μπορεί να υποστούν κυρώσει από το ελληνικό κράτο, όπω επίση και επιτοκιακέ αυξήσει των, των οφειλών. Ναι. <coughs> Γι' αυτό ακριβώ έχουμε βάλει την, την προθεσμία ε, 14 του μηνό, ώστε να μπορεί να κινηθεί η πρώτη αγωγή, που να, ώστε να ζητήσει ασφα, ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή μια αναστολή πληρωμής και να μην υπάρξει τέτοιο θέμα. Μέχρι, μέχρι να τελεσυδικήσει Γιατί ω γνωστόν, για να τελεσυδικήσει η απόφαση θα πάρει όντω, το γνωρίζετε πολύ, πάρα πολύ καλά, χρόνο, πάρα ναι. πολύ χρόνο. Το πρώτο όμω που θα κάνουμε και θα βγει μέσα σε 48 ώρε τα ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι λέει ο νόμο. Ναι, το Α... αργότερο μια εβδομάδα, δεν παίρνει περισσότερο. Ναι, ναι, αυτούς, έτσι ναι. ο νόμο είναι 48 ώρε. Περισσότερο από μια εβδομάδα δεν μπορεί να τραβήξει, δηλαδή Σωστό. δεν μπορεί να, να γίνει σε 4 ή 5 μήνε αυτό. Γι' αυτό λέω. Ε, γι' αυτό η πρώτη απόφαση, η πρώτη, αυτό που θα κινήσει το νομικό τμήμα πρώτα είναι τα ασφαλιστικά μέτρα που θα δίνει δηλαδή το δικαίωμα σε όσους έχουν καταθέσει η αγωγή ναι. ε, το ελληνικό δημόσιο να μην μπορεί να απαιτήσει για αυτή την οφειλή τίποτα να μην μπορεί να κινήσει καμία διαδικασία ως τέλο τελευταίηση η απόφαση ναι. Άρα λοιπόν αυτό σας εξασφαλίζει ώστε ούτε πάνω τόκια τόκια θα μπουν στην οφειλή σας ούτε θα, τε, θα γίνεται κάποια παρακράτηση από μισθού ή συντάξει. Ωραία λοιπόν Με και μια τελευταία είδηση που ήρθε λίγο πριν από λίγο από την Κόρινθο είναι ότι ο δικηγορικό σύλλογο τη Κόρινθου ναι. αποφάσισε να συνδράμει στην αγωγή του ΕΠΑΜ. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι για Όχι να ξέρουμε σημαντικό. ότι. Εντάξει, ε, μπορεί ε, να υπάρξει. Ελπιδοφόρο. Όχι πέρα από αυτό. Εντάξει, ο καθένα μπορεί να το εκτιμήσει. Ε, εντάξει, το, ε, ε, το, το εκτιμήσει. Το, το, το θεωρούμε. Θετικό, απλούστατα να δείξουμε ότι ρε παιδί μου, ότι δεν είναι μια στενή ιστορία που αφορούν ας πούμε, μόνο τα μέλη και τους του φίλου του ΕΠΑΜ. Δεν αφορά μόνο όσους ας πούμε βεβαίω δεν παρακαλάμε κανέναν ο καθένα έχει συνείδηση αυτού που πάμε να, πάμε να κάνει η, αγωγή αναφέρεται, η συμμετοχή στην αγωγή αναφέρεται σε αυτούς που πήραν την απόφαση να μην θυσιάσουν την οικογένειά τους στους τοκογλίφους, στους δανειστές και, στους, και στο πολιτικό το συλλογικό σύστημα mm -hmm. αυτό είναι το ζήτημα Οποιο φοβάται να το κάνει αυτό το πράγμα και πάλι κατανοητό είναι mm -hmm. έτσι δεν είναι πώς να το πούμε ρε παιδί μου δεν είναι ε, κατακριτέο αλλά απλά να σκεφτεί και να σκεφτεί ότι τώρα του ζητάνε 100. Αύριο θα τους συντήσουνε 2.000 και θα τους συντήσουνε πολύ χειρότερα πράγματα, μέχρι να τον εξοντώσουν τελείως. Ναι. Αυτή η ιστορία είναι ακόμη στην αρχή της, ως προς έχει τις δίκιο. συνέπειες έχει δίκιο, έτσι είναι. Έτσι. Και φοβάμαι τώρα, σημαίνει ότι αύριο θυσιάζω τα πάντα. Και τέλο πάντων ποιοι είναι αυτοί για του οποίου καλούμε εγώ να θυσιάσω. Ακριβώ. Δεν είναι ούτε το μέλλον των παιδιών μου, ούτε Εκλήμαστε. το μέλλον τη χώρα μου. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ε, εγώ θέλω να σταθώ να το ξαναπώ ότι ο, ο δικηγορικός συλλογό τη Κορίνθου αποφάσισε να συνδράμει σε αυτή τη συλλογική αγωγή. Εγώ πιστεύω ότι όσο γνωστοποιείται και σε, περισσότερο στην περιφέρεια, θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι ε, δικηγορικοί συλλογοί ναι. ναι, ναι, θα ξέρω, έρθουν μέσα σε, σε αυτόν τον αγώνα. Και, αγώνα. Αντίστοιχα Έτσι. και, και συλλόγου, ιδιαίτερα αγροτικού, Συλλόγους αλλά και σωματεία τα οποία α, συζητούν αυτή, την, αυτή τη στιγμή για να mm -hmm. συμμετάσχουν από όλη την Ελλάδα και σαν φορείς πλέον. Σαν φορείς. Να βοηθήσουν μάλλον δεν μπορεί, μπορεί, μπορεί εντάξει, φορέας, εντάξει, να μπορεί φορέα. Εντάξει, ναι, ναι. Να αλλά σε αυτή ασύνους, τη διακίνηση της ιδέας και της κίνησης. Για να πάρει πάρε ένα παλαϊκό χαρακτήρα mm -hmm. αυτή η αγωγή ενάντια σε αυτό το συλλογικό κράτος. Άλλωστε ο πολιτικό στόχος αυτής της mm -hmm. ιστορίας δεν είναι, είναι δικαστικό. Να γλιτώσουμε τώρα για να την πατήσουμε μετά. Όχι, βέβαια. Όχι. Είναι ένα πολιτικό στόχο. Ποιο είναι ο πολιτικό στόχο, Πρώτον, να πούμε στο συλλογικό σύστημα ότι μπάστα. Συγγνώμη, δεν είναι βέβαιο. Ιταλικό, είναι είναι το νόημα του επιθέτου μου. Χρησιμοποιείται καταλήλω. Λοιπόν, ως εδώ και μην παρέκει. Ναι. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να του πούμε, ως εδώ δεν πάει άλλο. Δεν φτάνει. Θα βάλει σε μένα μπροστά. Εντάξει, λοιπόν. Και το δεύτερο στοιχείο είναι για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λόγο να φοβάται. Αυτοί τρέμουν. Εμεί δεν έχουμε λόγο το να το Το πιο φοβόμαστε. σημαντικό από όλα. Και φαντάζω όταν το καταλάβουν αυτό αυτοί. Ότι, αυτοί ότι δεν φοβόμαστε πια. Αυτοί είναι παράνομοι. Και ότι ξεκινάμε. Mm. Και τρέμουν. Και τρέμουν την οργή του λαού και τη δυνατότητά του να δικάζει mm. αυτού που, προ... που τον προδίδουν ή που τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η oh. ίσα μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, βαθιά ανάσα από αυτό ανελαίει το πελέκτημα mm. που δέχομαι καθημερινά και μετά να τα δούμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Πολύ πιο ορθολογικά, πολύ πιο ισορροπημένα και να δούμε πόσο μικρή είναι αυτή απέναντί μας. Αρκεί όλοι εμείς να είμαστε ενωμένοι. Ε, να πω επειδή έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα για δέκα δεύτερα ε, ότι απάντησες και σε πολλά μηνύματα ανθρώπων που έχουν ένα άγχος ότι δεν θα προλάβουν να καταφέρουν τα χαρτιά τους ότι και το Σαββατοκύριακο θα λειτουργούν έτσι τα γραφεία <χαι> αυτά που έχετε στα χέρια σας και τα βρίσκετε μέσα του epamhelas.gr ή στην ιστοσελίδα της εκπομπής εκπομπή αε.gr αλλά όπως έχουμε πει δεν θα είναι η μοναδική απλά, περίοδος απλά βιάζομαστε τώρα για να... Για να πάρουμε τα ασφαλιστικά Μέντες, μέτρα, λοιπόν. να πάρουμε δηλαδή εκείνη την απόφαση που χρειάζεται ώστε να μπορεί να εξαιρεθεί ο συμμετέχων στην αγωγή από οποιαδήποτε, από οποιοδήποτε καταλογισμό ο που μπορεί να το κάνει συνέχεια, το κράτο. Θα έχει συνέχεια, θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, ε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι εδώ μαζί. Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Λίγο μετά τις δύο εκπομπή ΑΕ, μαζί σας έω τις δύο και ο Δημήτρη Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα και συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας ε, μέσω SMS, γράφετε PAM, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή μέσω email στο εκπομπή αε παπάκι gmail.com Λοιπόν έχω μια, μια έχουμε μια έκπληξη και θα ξεκινήσω από αυτή ναι. ε, Μας έχει στείλει Αυτό να, να, να έχει στείλει email εσκημός στην εκπομπή και ό,τι άλλο, άλλο Ακριβώς άλλο, δεν ναι. είναι εσκυμό, <laughs> αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ναι. και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι ποιοι άνθρωποι τελικά μα ακούνε mm -hmm. ε, Είναι ειδικό σύμβουλο του Βλατιμέρ Πούτιν αυτό Άτε. θα πω μόνο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το όνομα. Θα πω όμως το μήνυμα. Και Για αυτό δε, θα δε, καταλάβει. Δε, δε, δε, ναι. Λοιπόν, ε, την καλημέρα μου στο μέγιστο Δημήτρη Καζάκη. Και, mm. την, γλυ, και στην γλυκιά συμπαρουσιάστρια. Γι' αυτό το διαβάζω. <laughs> Γι' αυτό το διαβάζω. <laughs> λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν ξέρω να μίλησω και ρώσικα. Ε, Πρόσεξε να δει τώρα. Ένα σχόλιο λέει για τη συνέντευξη Ιβάν Σαβίδη σήμερα που είπε ότι αν ο κύριο Σαμαράς δώσει το OK για να επενδύσουν οι Ρώσεις στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2013 η Ελλάδα θα έχει θετική ανάπτυξη Λοιπόν καταλαβαίνεις θέλει να το σχολιάσουμε επειδή ως σύμβουλο του Α, Βλατιμίρ το Πούντιν ε, τον, τον έχει στρέψει προς αυτή την κατεύθυνση ε, εγώ δεν πέρα ξέρω μήπως πρέπει να κάποια στιγμή να... να έρθει και εδώ να το συζητήσουμε γιατί ανήκει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, μπο... ναι να έχουμε τη ρώσικη άποψη για το ζήτημα του... Καταλαβαίνω ότι τα ελληνικά του είναι φοράς. πολύ καλά. Ναι, Έτσι. το μέγιστος και, την... ε, και το κληξιάς, η παρουσιάστρια. Ε, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούμε να... Ναι. Ε, να έχουμε μια πολύ καλή... Αν και φοβάμαι ότι θα έχει πολύ έντονη ρώσικη προφορά. Αλλά δεν μα πειράζει κανό. Μήσα θα... μπαινε. Λοιπόν, εξοικειωμένοι Ναι. Λοιπόν, καταρχήν όντω έχει υποθεί κάτι τέτοιο από τον κύριο Σαββίδη, τουλάχιστον όσο το έχω. όσο Το, το έχει παρακολουθήσει. Το... Να, ναι, το... γιατί δεν. Ε... Αδυνατόν να παρακολουθήσω τη ρώσικη εκδοχή, <laughs> καθότι δεν γνωρίζω ρώσικα. Ή μάλλον τα ρώσικα μου είναι πάρα πολύ στοιχειώδη. Ε, λοιπόν. Τώρα, δεν αναφέρει όμω συγκεκριμένα στοιχεία. Mm -hmm. Οπότε, είναι λιγάκι δύσκολο να καταπιαστώ με το κατά πόσο θα υπάρξει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά το θεωρώ υπερβολή. Δηλαδή, ναι. ε, να, το, να πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσημη ενέργεια έτσι 25%. Ναι. Η, η ανεπίσημη είναι γνωστό που είναι η Γεσέλη 30%. Είναι σίγουρο ότι έχει ξεπεράσει το 30%. Λοιπόν, Τώρα, η διεθνή εμπειρία μα λέει ότι μια τυπική οικονομία τη αγορά, όπω είναι η ελληνική οικονομία, mm -hmm. δεν μπορεί να αντιστρέψει του όρου αυτή τη ανεργία, παραμένοντα τυπική οικονομία τη αγορά. Αυτό από πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε για παράδειγμα από την Ισπανία. Η Ισπανία εδώ και 15 χρόνια έχει ανεργία πάνω από το 20% του επίσημα. Και κυμαίνεται λίγο πάνω από την ανεργία. Θα την ξεπεράσουμε σύντομα. Δεν έχω καμία αμφιβολία, δεν έχω ανησυχία και άγχος σχετικά με αυτό. Το ίδιο και η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική και η, Αφρική και η Ισπανία είναι οι δύο οικονομίε που για δεκαετία τώρα από την εποχή του Απατχάιντ μέχρι σήμερα έχουν πολύ υψηλά ποστά ανεργία, πάνω από 20% και 25%, τα διατηρούν τόσο υψηλά παρά το γεγονό ότι σαν οικονομίε είναι πολύ πιο μεγάλε και πολύ πιο δυναμικέ από την ελληνική οικονομία Υπάρχουν ορισμένα ποσοστά πάνω από τα οποία δεν αντιμετωπίζει η ενεργία παρά μόνο με δραστικά μέτρα κρατικών επενδύσεων Δεν γίνει διαφορετικά Δεν γίνεται διαφορετικά δεν, δεν αλλάζει το μοντέλο Δηλαδή οι πολλαπλασιαστές Όπως έλεγε <laughs> το βέβαια Μέχρι χθες, ναι. δεν, λειτουργούν δεν λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να φανταστώ Ποιο επενδυτικό πρόγραμμα μπορούν να έχουν υπόψη τους οι Ρώσοι και σε τι μέγεθος είναι αυτό mm -hmm. που να μπορεί να αντιστρέψει τους όρους αυτούς της θετικής ανάπτυξης mm -hmm. η θετική ανάπτυξη mm -hmm. δεν μας ενδιαφέρεται τώρα να είναι θετικό το πρόσημο ε, στο ΑΕΠ το θέμα είναι να, είναι, να έχει αντανάκλαση στην οικονομιά του τη στην ανεργία, στην απασχόληση σε επενδύσεις, έτσι πολύ βασικά πράγματα αυτό που φοβάμαι είναι το εξή αυτό που είπε στο συνέδριο του οικονομίστ ο Ρωσία. Που λέει, κοιτάξτε λέει, πάτε για ελεύθερο Αιγαίο, τι, ρω, τι, ρω, τι ρωτήσατε την Τουρκία Για τα ενεργειακά Ο ίδιος ο Ρώσος ο πρέσδης μας πρόχνει Προστά εκεί προς, Τουρκία, με την Τουρκία, Τουρκία για τα ενεργειακά στο mm. Αιγαίο Γιατί λέει, αν δεν έχετε ρωτήσει την, την, την Τουρκία, Τουρκία για τα ενεργειακά Η Τουρκία δεν θα κάτσει με στα τα χέρια, οπότε θα έχετε πρόβλημα ναι. Λοιπόν, εάν μπαίνει έτσι το θέμα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μια απλή συνεννόηση με τη Ρωσία για κάποιες επενδύσεις θα μας έγινε το πρόβλημα. Και από ό,τι φαίνεται η Ρωσία ενδιαφέρεται πρώτον για ενεργειακέ επενδύσει στον ενεργειακό mm -hmm. τομείο και από ό,τι φαίνεται έχει βάλει και αυτή μάτι στο Αιγαίο. Ε, στο ε, μάτι νομικό, το Αιγαίου, έτσι. Ναι. Και ταυτόχρονα στον τουρισμό. Καθότι έχει πάρα πολλού τουρίστε. Ε, έχουν πια ε, τα τελευταία ε, χρόνια και νομίζω, μάλιστα που λέει δικλίδα, δικλίδα ασφαλείας για τον ελληνικό τουρισμό στην κατάσταση που έχει βρεθεί ο ρόσος το τουρίστας αυτός όμως ο το τουρίστας ναι. δεν είναι η καλύτερη ιστορία για τον ελληνικό τουρισμό με την έννοια πια ότι δεν έχουν σταθερή ροή, δεν είναι υψηλή απόδοση για την οικονομία και μια σε άλλα χαρακτηριστικά που mm -hmm. πρέπει να δούμε. Απλά είναι ότι καλύτερο μπορεί να έχει μια κατάσταση που είναι τα διασκρίσεις. Όταν δεν υπάρχει τίποτα... Δε για έχεις... να έχεις σοβαρέ επενδύσει από ένα κράτος, mm -hmm. ή μάλλον να έχει μια διακρατικού τύπου συμφωνία με ένα κράτος και να είναι αυτό, να, να, να έχει αντανάκλαση σε σοβαρέ επενδύσει, mm -hmm. απαιτεί όχι απλά το «ΟΚΕΙ» okay ενός Πρωθυπουργού, mm -hmm. Απαιτεί σοβαρό κράτος και από τι δύο μεριές. Και ναι μεν εγώ δεν αμφισβητώ ότι η Ρωσία είναι σοβαρό κράτος, ναι. τουλάχιστον... Εντάξει, θα σας αποφασίσω ο Ρώσικος λαός, όπως μου αφήσει, τι είναι η Ρωσία. Αλλά εμείς δεν είμαστε σοβαρό κράτος, αυτό είναι δεδομένο. Είναι, όχι μόνο δεν είναι, είμαστε δεδομένοι, δεν είμαστε σοβαρό κράτος, δεν είμαστε καν κράτο. Είμαστε υποκατοχή. Ναι. Άρα... Αν πάμε να κλείσουμε μια συμφωνία, αν μα επιτρέψουν να κλείσουμε συμφωνία με τη Ρωσία, γιατί ενδεχομένω η Γερμανία έχει στρατηγικέ βλέψεις συνεργασία με τη, τη Ρωσία και οι Αμερικανοί για του δικού του λόγου <κοκοί> να δώσουν διέξοδο σε κάποια, σε κάποια ρώσικα συμφέροντα προκειμένου να τι επιτρέψουν να σαρώσει τη Συρία ή και, ναι. να, συνεχίσει και να συνεχίσει την επέμβασή τη μέχρι το Ιράν. Σωστά. Έτσι, και έτσι να δώσει ένα κομμάτι στο, από, από, από, τη, από τη λία του Αιγαίου ή mm -hmm. τη ευρύτερη περιοχή. Και στους δέσους για να ησυχάσουν. Ε. Λοιπόν, οποιαδήποτε συμφωνία επανακλείσει το Αμερικανικό, ο, συγγνώμη, το ελληνικό κράτος υπό συνθήκες με το Ρώσικο, mm -hmm. θα είναι ετεροβαρείς και σε βάρος μας. Να. Από χέρι. Ανεξατήτως προθέσεων. Γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες. Είναι οι συνθήκες Δεν μας επιπλέκουμε να διαπραγματευτούμε εμείς. Ε, είναι ναι. αυτό που λέγαμε και στην ΑΟΣ και με την ευκαιρία ναι. να απαντήσω και σε ένα φίλο που μου ένα, που έστειλε ένα email, ένα στο SMS ναι. που έλεγε το εξή εγώ δεν κατάλαβα τελικά τι να ανακηρύσουμε μονομερό mm -hmm. όχι δεν ανακηρύσετε μονομερό η ΑΟΣ ναι. η ΑΟΣ είναι δική με με του γειτονέ σου και δεν ανακηρύσετε μονομερό mm -hmm. και εκεί μπλέκει το το κουβάρι διότι αν ήταν προποθέτη κράτο ο οποίο ξέρει να προασπίζει τα κυριαρχικά του δικαιώματα έχει θεσπίσει κυριαρχικά δικαιώματα και τα προασπίσεται με διαπραγμάτευση. Εάν, πας, εάν είσαι ένα κράτος, υποκατοχή, που έχει καταλύσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, να πας διαπραγματευτείς, τώρα, ΑΟΣ, τελείωσε Ελεύθερο Αιγαίο, όπως λέει και ο Μερή Μαράκης, ελεύθερο, ναι. ελεύθερο Αιγαίο. Ελεύθερο λοιπόν, και ωραίο. Λοιπόν, αυτό, το, αυτό είναι το ζήτημα και το ίδιο με τις, με τις συμπράξεις. Mm -hmm. Χώρια, το ότι εφ, εφ, εφόσ, εφόσον ήμασταν στην Ευρωζώνη, και μάλιστα με ειδικό καθεστώς και όλα αυτά πράγματα, δεν επιτρέπονται οι διακρατικού τύπου προγραμματικές συμφωνίες επενδύσεων. Επιτρέπονται τέτοιου τύπου συμφωνίες μόνο αν εποφελούνται οι ιδιώτες. Δηλαδή, οπότε... δεν μπορεί να πάει το κράτος με το ρόσκο κράτος και να πει, κοιτάξτε να δεις, ε, από, από κοινού συστήνουμε μια εταιρεία αξιοποίηση λόγων ανθράκων. να πάμε, α πούμε, ή ξέρω εδώ, τέλο πάντων μπορεί να κάνουμε ένα διακανονισμό οτιδήποτε μια μεικτή εταιρεία δηλαδή κρατικού, κρατική μεικτή εταιρεία η οποία α, για του υδρογονάθρακε ποιο εκτό από τη Ρωσία και άλλε χώρε άλλες, αλλά η Ρωσία έχει τεχνολογία αντίληψη έτσι ωραία δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε στην άρα λοιπόν πρέπει να κλείσει τη συμφωνία το, το, το, το, το ελληνικό κράτο με το ρώσικο κράτο για, το, για του υδρογονάθρακε για να μπορεί να υποφελθεί ο κοπελούζο ή ο χικοπελούζο. Με καταλαβαίνεις πως ναι, έχουμε εκκλωβιστεί ναι. Αυτή είναι η ιστορία Και τέλος πάντων Το πρόβλημα δεν είναι η Ρωσία Σε συνθήκες αυτές που βρίσκεται η Ελλάδα Δεν θα δώσει κανένα τη μάχη για σένα Πολλοί δεν μάλλον η Ρωσία. Επιστρέφουμε σε αυτό που λέμε πάντα. Ξέρει, στέλνουν αυτά τα. ο κόσμο, είναι αυτό που λέμε, ότι πιστεύει η Ρωσία, η Κίνα, ο Καζάκη, ξέρω εγώ ποιο. Ξέρει, θα τον σώσει. Καλά, στο Καζάκη, α το ξέρω εγώ. Δεν έχει το δύο. Είδε πώ έβαλα. Ρωσία, Κίνα και εσύ. Έντρε ή Περδινάμου. Κάποιο τέλο πάντων, Δεν είναι έτσι. Αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει. Αν τη δοθεί η ευκαιρία. Τη Ρωσία να ναι. σε πατήσει στο λαιμό, θα σε πατήσει. Λάξε Δεν βέβαια, δε, Αν έχει απέναντί της ένα κράτο το οποίο σέβεται τον εαυτό του στα κυριακά δικαιώματα ναι. και μπορεί να τη δώσει ευκαιρία να κερδίσει, αλλά να κερδίσει για το κράτο το οποίο σε αμοιβαία υποφελή βάση θα κλείσει τη διευθυντική όπως όπω έγινε για παράδειγμα με τη Βενεζουέλα. Με τη Βενεζουέλα έκλεισε μια εξαιρετική συμφωνία ε, προ όφελο και τη Βενεζουέλα και προ την Ρωσία που απέκτησε. Πρόσβαση στη η δημιουργία. οποία είναι ένα πολύ σκληρό διαπραγματευτή, ιστορικά η Ρωσία, έτσι λοιπόν. είναι γνωστό αυτό. Α, εκεί όμω είχε ένα κράτο το οποίο δεν, δεν ήταν ούτε ούτε είχε απεμπολίσει την κυριαρχία του, ούτε Ωραία. είχε ενδοτική πολιτική ηγεσία. Ναι. Και κέρδισε και μάλιστα τρέβαν τα μάτια του οι Αμερικανοί, πώ του βρέθηκε η Ρωσία και με τέτοια τύπου συμφωνία στην, και μάλιστα με, κοιν, με κοινέ ασκήσει στόλων και στρατού Ρωσίας-Βενεζουέλας δηλαδή τραλαθήκαν οι Αμερικανοί γιατί διαβραβάνουν. <laughs> Αλλά τέλος πάντων ναι. λέω ότι τι μπορείς να γίνεις να περιμένεις από τη Ρωσία το ξανθόν γένος, ας πούμε, όπω λένε, κάτι τρελία, μη τρελή ή τέλο πάντων τι είναι αυτή να μα σώσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λόγω ιστορικά το ότι είμαστε φίλοι, ότι ξέρει χριστιανοί και όλα αυτά, ε, δεν είναι έτσι. Έχει τα συμφέροντά του, Πολύ δε περισσότερο... πρέπει να προσθέσει. Είναι όμω ναι, τα ναι, κιλικά ναι, ναι. η Ρωσία σήμερα. Εδώ ίδια. θέλει να παίξει στην περιοχή. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα αλλά μάτια. ξέρει ότι μεγάλη πέκταση είναι αυτή που κανο... καθο... κανονίζουν, εκτό και αν ο λαό τη χώρα πάτε δείξει στα χέρια του. Mm. Αλλά πάντα δείξει στα χέρια του θα πάνα να παίξουν με τον πέκτισ. Που έχει κερδίσει το, το παιχνίδι. Αυτό είναι. Ελπίζω να μην τον προσβάλαμε τον σύμβουλο του κ. Κοντζάκη. Δεν τον προσβάλαμε. Ισά νομίζω ότι θέσαμε και αρκετά ερωτήματα στα οποία θα θέλει να απαντήσει. Ναι. Ε, πιστεύω, ελπίζω ότι θα θέλεις θα να μα τα διευκρινίσει γιατί όπω είπε είναι πολλά αναπάντητα. Οπότε Πάντως, αφού μα παρακολουθεί και μα έκανε αυτή τη τιμή να μα στείλει το μήνυμα. Ελπίζουμε να μα κάνει και την τιμή. Θα κάνει αυτή η εκπομπή να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα να μα πει και την ειδική άποψη που έχει η Ρωσία για τα ζητήματα αυτά. Και το γενικότερο, για όλα όσα περνάει για την κρίση, α πούμε, γενικότερα. Λοιπόν, ε, όσο εσύ μιλάει, ξέρει, εδώ η μια ωραία κοπέλα φεύγει και έρχεται η άλλη ωραία κοπέλα. <laughs> Γίνονται ε, ωραίε αλλαγέ. <laughs> <laughs> <laughs> ε, <θα> <laughs> Πέ, θα με συλλεύουν πολύ ε, λοιπόν. Εγώ γι' αυτό το λέω ναι. Ότι ε, εργάζεται Σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον λοιπόν, <laughs> ε, ε, Θα είσαι ε, μην ξεχά, Θέλω να πω ότι θα είσαι στο, ε, Όλο το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα Στη Θράκη Ήδη δηλαδή ναι. ρωτάνε και πρέπει να πούμε Λίγο το πρόγραμμά σου ναι, Σήμερα το βράδυ φεύγω Α, για, για Θράκη Αύριο θα είμαι στην στις 5 η ώρα 5 ώρα, αν καλά, είναι η ομιλία, ομιλία. μου στην Ξάνθη ε, στο Δημοτικό Αφιτέατρο. Μάλιστα. Και την Κυριακή: ε, δύο ομιλίε, μία στι 11.00 το πρωί στην Ορεστία και μία στι εξι... 6 στις ώρα. 6.30 στην Αλεξανδρούπολη. Τη ε, Δευτέρα? Δευτέρα θα είμαι Θεσσαλονίκη. Θα, είσαι θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ωραία. Άρα yeah. θα είσαι επάνω. Θράκη, Θεσσαλονίκη, θα είσαι. Ναι. Θα υπάρχουν δύο επιλογέ. Yeah. Να παίξουμε κορσέροβα. <laughs> <laughs> <laughs> ε, <laughs> ναι. Εντάξει, θα παίξουμε μια παλαιότερη εκπομπή και θα είσαι ζωντανά τη Βρήτη. Έτσι, ναι, θα είσαι εδώ, μάζευτε. ζωντανά την Τρίτη. Λοιπόν, επειδή στέλνε διάφορα μηνύματα, εντάξει, κάντε υπομονή. Σήμερα σα έρχεται πάνω στο θεράκι ο κύριο ε, Καζάκη. Ναι. Θα τα πείτε από κοντά, θα έχετε αυτή την ευκαιρία να Εξαιρετικά μιλήσετε για όλα από κοντά. Πριν ε, καταρχήν, δύο σχόλια. Σε ζηλεύω να πω γιατί πιέζει πολύ ωραία μέρη. Mm. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα τα δω. Μου το ξέρω, απλά λέω τώρα. Ε, λοιπόν, αλλά έχω πάει παρόμοιε φορέ. Ναι. Και, λοιπόν... και είναι και ωραίοι άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Ε, δύο σχόλια. Το πρώτο είναι όποιος όποιο πιστεύει ότι θα πληρωθούν τα 550 εκατομμύρια από τι τράπεζε, νομίζω ότι είναι αφελής μέχρι <laughs> Γιατί το ναι. λε, Αφού υπάρχουν διευκρινήσει. Ναι, διευκρινήσει. Ναι, ναι, Τώρα το θεχθεί κανένα, πρόσκειαν στην γίνητα. Λέει, το προβλέπε ο προπολογισμό. Τελικά και ο κούρα και λέει. Θα το συμπεριλάβουμε στον προπολογισμό. Δηλαδή, μιλάνε... Μα και αυτό επιλούσε ότι θα παρευθεί. Αυτό προβερεθεί ναι. δεν ήταν υπουργό. Ε, το παρα... το η είναι πω οτίνο του Νάρα. <στονάρας> και εμένα, ε, μου κάνει με αντιπροσωπεύσει. Μετά διευθύνει ο τίνοντα του Αικούρα. Δηλαδή, μην το φύγουμε τον άνθρωπο. Ο Ναρά σου λέω πρώτα θα παρευθεί από το τη ζωή όλο ο ελληνικό λαό και μετά θα παρευτεί τη τροή ο κύριο Τουνάρα. Λοιπόν, ο κύριο του Ακούρα, αλλά είναι. Σα το εγγυώμαι, σα το υπογράφω. Το λέω με σιγουριά, όχι χίλια, διόμιση το εκατό, ότι τα 550 εκατομμύρια δεν θα δοθούν ποτέ. Στην καλύτερη περίπτωση θα ανοιχτεί ένα ειδικό λογαριασμό με υποσχετική να δοθούν, δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ. Να. Λοιπόν, όπω δεν δόθηκα και ποτέ. Και άλλωστε, να σα πω κάτι. Κοντινή για ό,τι αλληλούγια. Για να δούμε. Μου. Στην εισηγητική εκθέση του προπολογισμού θα υπάρχει ειδικό πίνακα, όπου θα κατανέμει οφειλέ, των τραπεζών και προσδοκίες ανάλογα με, με τη δανειοδότηση μέσω των εγγυήσεων και των ομολόγων που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο Προς, προς αυτές τις τράπεζε. Θα υπάρχει. Είδαμε. Εγώ, εγώ σου λέω που άμα δεν εξασφαλίζει τίποτα. Στα χέρια μου θα το αναλύσουμε. Που και αυτό δεν εξασφαλίζει απολύτω τίποτα. Mm -hmm, mm -hmm. Απόλυτο τίποτα. Παρόλα αυτά. Θα υπάρχει έστω αυτό. Εγώ θέλω να δω. Ναι. Θα υπάρχει. Δηλαδή, πώ τηρήθηκαν οι 4-5 νόμοι ε, ενίσχυση των τραπεζών, τι ανταλλάγματα έχει πάρει το ελληνικό κράτο και ποιε είναι οι προσδοκίε με βάση αυτά τα πράγματα. Θα υπάρχει αυτό ο πίνακα. Μέχρι τώρα είναι ο, ο, ο Φαντομάς, mm -hmm. Δεν είναι πίνακα, είναι ο mm -hmm. έτσι, Είναι όπω η. Το ψάχνει Α, ναι, ναι. Δεύτερο. Το θα ναι. ζητήσουμε καινούργια τη Λαγκάτα να μας στείλει, διότι αυτή είναι πειραγμένη. Χθες οπότε... είχε μια εκπληκτική ε, ο, ε, τοποθέτηση ο κύριος Ταϊκούρα ε, σχετικά με την οικονομική πολιτική mm. που ακολουθείται. Mm -hmm. Περιθώρια άμεσης αλλαγή τη συνταγή δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζονται από την αρχή του προγράμματος στήριξης είναι σχεδόν ανύπαρτα. Από την ώρα που η Ελλάδα προσέφυγε στο μηχανισμό στήριξη και δεδομένων των αδυναμιών της ελληνικής οικονομία, ο, ο χώρος σχεδιασμού πολιτικών mm. είναι αυστηρά, περιορισμένο και εξαρτημένος από το πλαίσιο συνεργασία με του εταίρους και τους δανειστές μας. Δηλαδή, μας τα έχουμε παραδοθεί ολοκληρωτικά. Και μετά, λέει, η Ράκλια η προσπάθεια με θυσία 49 δισεκατομμυρίων, αλλά υπέστη η, πέστη, η πέστη ελληνική οικονομία τρομακτική η ύφεση. Ξεπέρασε το 22% η ανεργία του 25%. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί έχουν παραδείσους δανειστές. Ε, Τσολάκοβλου. Τώρα, τι να πω. Είναι ποτέ δυνατόν. Αν Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είσαι, το δίνει, ναι. το παραδίδει και. Λοιπόν. Και τέλο πάντων, ο Τσολάκοβλου Δεν έχω... Λέμε, χαριτωμένα. Ναι. Το, το λέμε. Η σε πόλεμο. Ε, εδώ, σε ποιο πόλεμο ητήθηκα. Για να καταλάβω δηλαδή γιατί έχουμε παραδοθεί. Τέλο πάντων. Αποφάσισα το... να μην κάνουν κανέναν πόλεμο. Να μην δώσουν καμία μάχη. Ε, Τόσο Να πεθάνει πιλώνοι. ο ελληνικός λαός εν ειρήνη. Αυτοί αποφάσισαν Α. να μην δώσουν τη μάχη. Λοιπόν, γιατί να πεθάνει πολεμώντα για τα δικιά του. Να πεθάνει εν ειρήνη. Και ευτυχισμένο με το ευρώ να το βλέπει σε εικόνισμα, διότι στο, στο τσέπι του δεν μπορεί να το δει. Το... Λοιπόν. <laughs> θα μα βάζουμε και το ευρώ, ξέρει. Δίπλα θα μας... ε, ε, Λοιπόν, σε λίγο ναι. Από τον Άγιο Πατάπιο στον Άγιο Ιερόθεο στο Άγιο Ευρώ. Στο δηλαδή Άγιο το θέμα είναι ότι ε, να ξαναθυμίσουμε, επειδή έγινε μεγάλο σχολιάσμος περί του λάθους που έκανε το ΔΝΤ, οφείλω να ομολογήσω ότι ε, μετά την αναγνώριση του λάθου που έκανε το ΔΝΤ, εγώ κοιμάμαι πιο Διότι στο World Economic Outlook Οκτώβριο 2012, ναι. το ΔΝΤ λέει: ε, ε, πέσαμε έξω τις ναι. Οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιήσαμε ήταν λάθος. Πολύ ωραία. Mm -hmm. Για κάποιο λόγο, για κάθε 1% μείωση του εισόδηματος που θα επέφερε ε, η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτά μείωση, λιτότητες δηλαδή mm -hmm. που mm -hmm. εφαρμόζει, που επιβάλλει το ΔΕΝΤΑΠ, θα αφαιρούσε 0,5 εκασουστίες μονάδες από την οικονομία. Αυτό υπολόγιζε αρχικά mm -hmm. το Delta. Mm -hmm. Αλλά λέει το δελτανητά πέσαμε έξω Γιατί λέει με δείγμα 28 οικονομίες Τελικά αυτός, αυτοί οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές Κοιμάθηκαν από 0,9 στο 1,7 Έως 1,7 mm -hmm. Από 0,5 Πρώτο ερώτημα Καλά ρε, παιδιά Πόσα χρόνια σας πήρε για να αντιληφθείτε ότι πέσατε έξω 5 χρόνια ύφεσες Μπράβο, παιδιά, έγκαιρα το αντιληφθήκαμε. <ΣΣΣ> και μετά μου λε για του δημόσιου υπαλλήλου και το κράτο <ΣΣ> τη Ελλάδα. Ναι, ναι, δηλαδή καλά. με πέντε χρόνια υστέρηση. Δηλαδή, τι να πει. Δεύτερο. Κατά τα άλλα, αυτοί είναι οι οργανωμένοι που μα θα μα φτιάξουν να Όχι ευρώ. αυτό. Ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει χίλια ευρώ το μήνα. Ναι. Α, αυτοί πληρώνονται με κάτι εκατομμύρια. είναι μελέτε, ρε παιδιά, που καθορίζουν ότι όταν ζητά μείωση εισοδήματο 1% από μια οικονομία. Ο πολλαπλασιαστής Θα είναι 0,5 Στην οικονομία mm -hmm. Δηλαδή τι, τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι ο, αν, αν εφαρμόζω ένα λιτότητα ένα δισεκατομμύριο Λιτότητα Από την οικονομία Αφαιρούνται 500 εκατομμύρια Έλα όμως Που δεν έγινε κάτι τέτοιο Λέω Αυτό το συσχετισμό Αυτό το τον πολλαπλασιαστή ναι. πώς Λοιπόν Πού το βρήκατε ρε αδέρφια Μελέτες Ποιες ήταν οι μελέτες που δείχνανε <Ρι> ότι αυτό και έτσι λειτουργεί. Η μελέτη του η World Economic Outlook, το World Economic Λέει είναι άτυπα τα στοιχεία. Με βάση τα οποία έγινε ο Πολαπλεσέστης. <Ρι> δηλαδή, κάποιος καπνίζοντας τσιγαράκι και τρώγοντας κράκιας, σκέφτηκε, ας χρησιμοποιήσουμε το 0,5. Ωραίο φαίνεται. Καλό είναι. <Ρι> λοιπόν, και το χρησιμοποιήσαμε. Και τώρα λένε, μας βγήκε έξω. Δεύτερον, το ίδιο συντελεστή το χρησιμοποιούν για όλες τις οικονομίες στις οποίες επεμβαίνει το ΝΤ. Α. Και μένω ένα... Φασόν ανα... δηλαδή. Έλεος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν ήταν αυτοί εδώ, η αναλάμβανοι την Ελλάδα, σε mm -hmm. αυτήν την εξειδικευμένη οι ειδική οι οικονομική εγκέφαλη mm -hmm. οι που ήρθαν εδώ να μας σώσουν, δεν κάναν ούτε καν τον κόπο. Να κάνουν μια στοιχειώδη μελέτη στην ελληνική οικονομία και να βγάλουν του πολλαπλασιαστέ που αφορούν την ελληνική οικονομία. Ήτανε τόσο δύσκολο να το κάνουν. Υπήρχε, πώς θα το πούμε, έπρεπε να καταναλώσει τόνου ουσίας για να το Όχι. Είναι τόσο απλό όσο. Μα δεν νομίζω ότι του ενδιαφέρει αυτό είναι. Αλλά το λέμε λαού-λαού να το καταλάβει κάποιο που είναι Πόσο ξεκάθαρο είναι ότι δεν του ενδιαφέρει. Αλλά τέλο πάντων το τελευταίο από όλα είναι ε, τέλο πάντων, τι κάνανε τα παιδιά Ένα λάθος, ένα πολλαπλασιαστή Σίχα τα ΟΑ ναι. Εντάξει, ωραία Δηλαδή, αναθέσαμε έναν μηχανικό Σε έναν μηχανικό, να φτιάξει μια γέφυρα ναι. Αυτός λοιπόν βάζει κάτω το πρόγραμμα Υπολογισμού, οπλισμού Και πετών στη γέφυρα Και κάνει λάθος στους πολλαπλασιαστές ναι. Ένα λάθος κάνανε ναι. Υποτιμά τον οπλισμό τη γέφυρα Και τον πετών τη. Και βεβαίω, Πολύ δικαίως θα αναρωτηθούμε όλοι. <laughs> Ένα λάθος στους πολλαπλασιαστές και συντελεστές. Ναι, συντελεστές. Λοιπόν, κάτι συντελεστές, τώρα σε κάτι εξισώσεις, ας πούμε, γίναν λάθος. Και τι έγινε, κανένα πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτοί που θα περάσουν τη γέφυρα <laughs> και μόλι θα περάσουν θα γκρελιστεί η γέφυρα μαζί με αυτός. <laughs> και τότε ψαχνόμαστε όλοι. <laughs> λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με την ελληνική οικονομία. Π πέντε, πέντε πρωτοφανούς ύφεσης mm -hmm. έτσι και μας λένε κάναμε μελάθος τον υπολογισμό λοιπόν συγγνώμη δύο πράγματα δεν τίθεται θέμα αξιοπιστία του Δελτανιτάφ και της Τρόικας, όταν σου λέει ότι κάναμε μελάθος και τρεις χιλιάδες άνθρωποι τουλάχιστον αυτοκτόνησαν αδίκως και έχεις τον ίδιο μηχανικό εκατομύριο, ένα εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν στην ανεργία αδίκως όταν έχεις ύφεση που κανονικά πρέπει να είναι διψήφια αλλά και τον κύριο Γεωργίου ξέρει το δεν ήταν η τάκη ναι, ναι, ναι, ναι. είναι από του ειδήμονε του εγκέφαλου που... του επιστήμονε ναι. αυτού που ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενό του έτσι λοιπόν μα το παρουσιάζει στο 7% 7,1% την ύφεση λοιπόν και εκεί λάθο μήπω με αυτό το λάθο να ξαναναστήσουμε του νεκρούς να επαναφέρουμε τα θύματα μήπω με αυτό το λάθο θα ξαναβρούν δουλειά οι άνεργοι mm -hmm. όχι γιατί γιατί κάναν τον λάθο στου συντελεστέ αλλά συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Και μάλιστα το αστείο της ολισθωρίας είναι ότι στους πίνακες που παραθέτουν για τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία mm -hmm. οι συντελεστές, οι πολλαπλασιαστές δηλαδή που χρησιμοποιούν για να κάνουν πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία το 12, το 13, το 14 να. εντάξει, να. είναι οι παλιοί παλιοπολλαπλασιαστές ο 0,5 mm. δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή δεν είναι, ναι, εντάξει το ξέρουμε ας <συσίλωσες> μην ναι. δηλαδή είναι σχιζοφρένεια παραλογισμός Αλλά αυτή δεν τίθεται Για αυτούς κανένα θέμα αξιοπιστίας Όχι. Τίθεται θέμα μόνο για την Ελλάδα Απολαμβάνουν, συνεχίζουν και, και οι απολαμβάνουν Για να είναι πρόκοποι είτε τεμπέληρες ή διαφερμένοι Όλα αυτά Πρέπει σωστά. να έρθουν αυτοί να μας μάθουν μαθηματικά Έτσι Λοιπόν να μάθουμε πως χειριζόμαστε την οικονομία να. Εγώ από κακομήρης άσχετο Του δημοτικού mm -hmm. έτσι, Το ομολόγο Λοιπόν. Από το 10 είχα προβλέψει το πώς θα πάει η οικονομία, πάει. Τους, τους πολλαπλασιαστές της ελληνικής οικονομίας τους έλεγα από τότε. Οποιοςδήποτε μπορεί να διαβάσει το βιβλίο μου τη συλλογή των άφρων από εκείνη την εποχή θα το δει αυτό πράγμα. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να το κάνει με στοιχειώδη τριβή με οικονομικά δεδομένα mm -hmm. και στοιχεία mm -hmm. θα μπορούσε να το κάνει αυτό πράγμα με εξαίρεση τα μεγάλα μυαλά που έχουν κλειδί να μας σώσουν. Τα Μήπως οποία τελικά, μιλούνται με εκατομμύρια. Άλλος, βεβαίως, Μήπω τελικά παίζεται ένα άλλο παιχνίδι ένα άλλο παιχνίδι αυτό το παιχνίδι τελικά που λέμε και φωνάζουμε από την αρχή, ότι το νου του νους τους είναι στο κεχρί ακριβώς, το θέμα πλήρη. είναι πώς να πάρουμε πώς, την περιουσία σου ναι, ναι. και όχι το πώς θα φτιαχτεί η οικονομία και πώς θα σε βοηθήσουμε λοιπόν ε... Ναι, πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη. Πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρι Μπότσαρη. Ε, την Τρίτη θα είμαστε πάλι ζωντανά εδώ. Καθότι ναι. η Δήμη τη Καζάκη θα κάνει μια περιοδία στη Θράκη. Την Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσει κάπου. Επειδή είχα μηνύματα. Είπα στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι δεν θα, ξέρω. θα γίνει μια συνάντηση τη Δευτέρα το βράδυ. Ναι. Ε, σε χώρο που δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ε, θα, ε, ναι. το, θα το μάθετε, παιδιά, είμαι σίγουρη. Μέχρι τότε. Σίγουρα οπωσδήποτε θα έχει ανακοινώσει τη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ένα τότε... Να αφήσει στη Θεσσαλονίκη Μαι. θα πρέπει. Λοιπόν, δεν μα είναι τώρα εύκολο. Ε, θα το δείτε και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ. Είναι βασικά μια συζήτηση που θα γίνει, μια ευρεία συζήτηση που θα γίνει με μέλη και φίλου του ΕΠΑΜ. Βασικά, για την ανάγκη να ανασύνδεση, επανεκίνηση, να το πούμε έτσι, τη δουλειά Θεσσαλονίκη. Mm. Με δεδομένο ότι έχει επεκταθεί εξαιρετικά το, η δουλειά του ΕΠΑΜ στην ευρύτερη και Οπότε και... στο επΑΜχελά.gr περισσότερε πληροφορίε για αυτή τη συνάντηση. Ή, της ή της από του φίλου και τα δεφέρα... μέλη το, το ΕΠΑΜ του ΕΠΑΜ τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και την Τρίτη, πάλι κοντά σα, ζωντανά η εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα. Μέχρι τότε είμαστε όλοι καλά, παιδιά.